<laughs> ε, recording; Ναι, ναι. Κάτι άλλο. Ε, Ποιο κάνει recording, κάνω και εγώ. Ε, οπότε κόστα για οτιδήποτε. Μάλλον κόστα και τάσο. τάσο κάνει recording. Όχι, όχι. Θα το ξεκινήσω μόλις ε, τελειώσουμε. Η άμα είναι. Επειδή τώρα επειδή κάνω recording, δεν θα μπορώ να, να φύγω από το κανάλι. Για, άμα παραστεί κάποια ανάγκη, έτσι. Ε, αν μπορείτε, ξέρω εγώ, κάτω το εσείς. Θα, θα κάνω, θα κάνω εγώ, κλειάρχη μου Είμαστε okay. OK. Λοιπόν, πατάω το Continuous. Ναι. Και απλά και είσαι OK, είσαι έτοιμος. <Συσχελίδη> δηλαδή τώρα τα σου ακούω, έτσι. Δεν πατάω τίποτα. Ναι, Ναι, Ναι, Ναι, Ναι, Καταρχήν θέλω να πω ότι ο λόγος που θα γίνει αυτή η μικρή παρουσίαση από μένα σήμερα είναι ότι το βρίσκω, το βρήκα εξαιρετικά καλή ιδέα να ξεκινήσω και να μονιβοηθούν τέτοιου είδους παρουσιάσεις στο TeamSpeak και η εκδήλωση ενδιαφέροντό ενδιαφέροντος μου, έτσι, για να την κάνω εγώ, είναι μια μικρή μου συμβολή να εξελιχθεί ως θεσμό εδώ. Επειδή όμω πάντα διεκδικώ το ρόλο, το ρόλο του μαθητή και ποτέ του δασκάλου, να είναι ξεκάθαρο αυτό, Ποτέ και ούτε τον θέλω, θα θεωρούσα επιτυχία όχι τόσο αν θα αρέσει η ομιλία μου ή αν θα καταφέρω να καλύψω κάποιες απορίες, αλλά να εκδηλωθεί σήμερα για πάλι στο ενδιαφέρον να κάνω μια ανάλογη παρουσίαση. Αυτός θεωρώ θα είναι ο απότερος στόχος και αυτή θα ήταν για μένα η επιτυχία αυτού που κάνουμε σήμερα. Ε, λοιπόν, αυτέ τι 10 μέρε που καταπιάστηκα γενικώ με τη συλλογή και την επεξεργασία όλου του υλικού που αφορά το θέμα που θα συζητήσουμε, προβληματίστηκα πάρα πολύ για τον τρόπο που θα έκανα την παρουσίαση. Μια επιλογή ήταν ε, ένα σωρό παραθέσει επιστημονικών μελετών και τα συμπεράσματα σε σχέση με το θέμα. Δεν ακολούθησα αυτή την πεπατημένη. Προτίμησα να, μελε, να μελετήσω όλο το υλικό που είχα στη διάθεσή μου και απλά σήμερα να εκφράσω αυτό που θα μου βγει πηγαία, με κάποιε σημειώσει βέβαια που έχω μπροστά μου. Έτσι, όσο πιο επιστημονικά τεκμηριωμένα μπορώ, αλλά και όσο δεν θα καταντήσει συγκουρασιβό. Δεν είμαστε επιστημονικό συμπόσιο, είμαστε απλοί άνθρωποι που ο καθένας για κάποιο λόγο και με κάποια αφορμή έχει έρθει σε επαφή με το κίνημα. Επειδή όμως το κίνημα Zeitgeist έχει τις ρίζες και τη βάση του στην, στην επιστήμη και, και στην επιστημονική μέθοδο, ε, γεννώνται και θα γεννώνται συνεχώ ερωτήματα. Άρα είναι ζήτημα τομικής ευθύνης του καθένα κατά πόσο θα επιλέξει να, να βρίσκεται σε επαφή με τα συνεχώς νέα δεδομένα της επιστήμης ώστε να κάνει κατανοητές στις αρχές του κινήματος καταρχήν στον εαυτό του ε, και περαιτέρω και στον κόσμο με τον οποίο μιλάει έξω από το κίνημα. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθεια είναι και αυτό που κάνουμε σήμερα, έτσι θέλω να το, να το βλέπω, το θέμα είναι η ανταγωνιστικότητα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται συνεχώς. Ε, έχω την εντύπωση ότι όλοι μας, ε, στην πρώτη μας επαφή με το κίνημα, πέρα από την, την γοητεία που άσκησαν επάνω μας οι, οι ιδέες, οι αρχές του κίνηματος, ε, ορισμένα, ορισμένα πράγματα είμαι σίγουρος για τους περισσότερους ότι ε, με δυσκολία ε, θα μπορούσαμε βαθιά μέσα μας να τα δεχτούμε. Γιατί έχουμε μάθει, έχουμε διαμορφωθεί μέσα σε ένα περιβάλλον όπου θέλουμε να κερδίζουμε, θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι, πιστεύουμε ότι ο ανταγωνισμός είναι, ένα, είναι κίνητρο για δημιουργία. Αυτές είναι βαθιά, κατά τη γνώμη μου, ριζωμένες έτσι, αντιλήψεις, οι οποίες, αυτός ο οποίο θεωρεί ότι τις έχει ξεπεράσει, είτε είναι κάποια ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου, είτε δεν είναι απόλυτα αληθής με τον εαυτό του και με τους άλλους. Άρα υπάρχει ένα αρκετά σημαντικό Θέμα για να συζητήσουμε ο ανταγωνισμό. Θα επιχειρήσω να, να το φωτίσω από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίε: καταρχήν τη βιολογική και δεύτερον την κοινωνικο-οικονομική. Όταν λέω βιολογική, δεν είναι, εννοώ είναι ακριβώ βιολογία, εννοώ περισσότερο εξελικτική βιολογία. Ε, είναι ο τομέας αυτός που παρατηρεί αυτούσιε, καθαρέ, αποστηρωμένε. Της, ε, ανθρώπινη, την ανθρώπινη συμπεριφορά, κυρίως σε νεογνική ηλικία. Ε, λοιπόν, ο ένας τομέας είναι ένσυπτο, αν δηλαδή είναι ένσυπτο η διαμόρφωση. Έτσι, αυτό είναι τομέας, όπως είπα, τη εξαιρετική βιολογίας και κοινωνικής ψυχολογίας. Είναι debate, debate αιώνων. Αυτό που υποστηρίζουμε διάφοροι ότι ο άνθρωπος είναι έρεμεο ενστίκτων και γενετικά καθορισμένων χαρακτηριστικών και αυτόν που λένε ότι είναι απόλυτα καθορισμένος από συνθήκες. Το δεύτερο πεδίο στο οποίο θα το εξετάσω το ζήτημα είναι αν είναι ο ανταγωνισμός κοινωνικο-οικονομικά, δημιουργικός, επικοδομητικός ή καταστροφικός. Περισσότερο έχει να κάνει με κοινωνιολογία, ιστορία, οικονομικά, με τέ τέτοιου είδους επιστήμες. Λοιπόν, να ξεχάσουμε λιγάκι το θέμα, το θέμα μας, να, ανταγωνιστικότητα και γενικά να, να μιλήσω θέλω λιγάκι γενικώς για τα, για τα ένστικτα, τα γενετικά, χαρακτηριστικά και τα λοιπά, τα ορμέμφητα, έτσι όπως φόβος, ανάγκη κυριαρχίας, ανταγωνιστικότητα και τα λοιπά. Ε, θεωρώ καταρχήν ότι η απόλυτη υποστήριξη μιας άποψης, παράδειγμα ότι ο άνθρωπος είναι προϊόν και έρευνα των ενστίκτων και γενετικών του χαρακτηριστικών, χαρακτηριστικών ή ότι ο άνθρωπος είναι απόλυτα από τις συνθήκες, έτσι; Είναι ιδεολογικά στρατευμένο, με την έννοια δηλαδή ότι εξυπηρετεί πολιτικού στόχου ή οποιαδήποτε απόλυτη υποστήριξη τη μια πλευρά του διπόλου. Έτσι. Αν ο άνθρωπο θεωρήσουν ότι είναι έρμεο των αισθήκτων, τότε δικαιολογούνται εγκληματικέ πράξει ή, για να το πάρουμε και ανάποδα, δικαιολογείται η περιστολή ελευθεριών και δικαιωμάτων, σε όποιο βαθμό τέλο πάντων, λόγω του κινδύνου. Ε, του κινδύνου αυτού, ότι είναι έρμεο των αισθήκτων του. Αν, έτσι, αν είναι απόλυτα καθορισμένο από γενετικά χαρακτηριστικά, τότε είναι και καθορισμένο και από φιλετικά χαρακτηριστικά, ξέρετε που το, πάει, που το πάω, έτσι. Άρα, δικαιολογείται παράδειγμα η ανωτερότητα τη αρίας φυλή, η κατωτερότητα τη εβραϊκή κτλ. Βλέπει Χίτλερ. Όταν κάποιο θέλει να πει ότι ο άνθρωπο είναι απόλυτα έρμεο του ενστήκτου, έτσι, ή των γενετικών χαρακτηριστικών, βρίσκονται οι επιστήμονε και η ιδεολογική βάση θα βρεθεί. Υπάρχουν εργασίε οι οποίε δεν είναι. Επιστημονικές δεν βασίζονται καν σε επιστημονική μέθοδο, έτσι. Και το στηρίζουν, το στη, τα στηρίζουν αυτά ως θεωρία. Ε, και οποιο θέλει να, να τα πιστέψει κιόλα. μπορεί να στραφεί και στη μεταφασική, σε διάφορες θρησκείες, στο μοίρα, στη μοίρα, στο κάρμα κτλ. Έτσι, θεωρώ ότι αυτές οι αντιλήψεις είναι επικίνδυνες οι ακραίες, οι απόλυτες. Απ' την άλλη ισχύει και το ίδιο όταν απολυτοποιούμε ότι ο άνθρωπος είναι προϊόν συνθήκων τότε μπαίνει ο πειρασμό να, να μην λαμβάνονται μάλλον υπόψη καθόλου οι ατομικέ ιδιαιτερότητε. οπότε λέμε ότι πρέπει να υποταχτούμε στο κοινό καλό, από εκεί πέρα έχουμε άλλα πάλι, έτσι, ολοκληρωτισμούς κλπ. Οπότε θα επιχειρήσω να το εξετάσω στο θέμα με, βά με βάση τα τελευταία επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία, με βάση ασφ ασφαλώς, με βάση την επιστημονική μέθοδο. Και εδώ πέρα, στο θέμα επιστημονική μέθοδο, θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Και να γίνει κατανοητό ότι όταν λέμε επιστημονική μέθοδο, γιατί αυτό ο όρος χρησιμοποιείται, έχω παρατηρήσει, εντός του κινήματος, κατακόρον. Έτσι, ότι βάση της επιστημονική μεθόδου θεωρώ ότι αυτό είναι, είναι σωστό. Έτσι, το ακούω κατακόρον, συνεχώς. Νομίζω ότι πολλοί που το λένε αυτό, που, λένε, που το υποστηρίζουν αυτό, ουσιαστικά δεν ξέρουν ακριβώ περί τίνος πρόκειται. Έχω αυτή την εντύπωση. Πετάνε επιστημονική μέθοδο, χωρί να γνωρίζουμε ότι το βασικό χαρακτηριστικό τη είναι ότι η επιστημονική μέθοδο είναι ένα εργαλείο. Ουσιαστικά ένα εργαλείο αμφισβήτηση, εξέλιξη θεωριών, ανέρεση θεωριών. Έτσι. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει, να το πετάς έτσι και να λε ότι βάσει επιστημονική μεθόδου είναι σωστό αυτό που λέω, ή είναι σωστό να γίνει αυτό. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Έτσι, στα υποκείμενα, με την, στους ανθρώπους εννοώ, με τη λέξη υποκείμενα. Έτσι, η επιστημονική μέθοδος είναι παρατήρηση, υπόθεση, αναπαράγουμε τις συνθήκες αυτού που παρατηρήσαμε έτσι, και μετράμε αν η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται. Ένα παράδειγμα είναι, την να πω τώρα, οι... παρατηρούσαν παλιά ότι η ναύτεση παθέναν σκορβούτο, παράδειγμα. Έτσι, η, υπόθεση, η, υπο... η, η παρατήρηση είναι αυτή. Η υπόθεση είναι ότι κάτι φταίει στη διατροφή, Αναπαράγουμε τις συνθήκε, δηλαδή χρησιμοποιούμε είτε ανθρώπους σε άλλα καθεστώτα είτε ποντίκια πειραματόζωα, έτσι, για να ε, του δίνουμε κονσέρβες για να δούμε αν φταίει αυτό, αν φταίει η διατροφή, έτσι, και βγάζουμε το, το επιστημονικό συμπέρασμα. Έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι το, αυτή είναι η διαδικασία. Ε, Οπότε η παρατήρηση γενικά για το θέμα της ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να είναι κάπως ξεκάθαρη από κοινωνικές νόρμες και κοινωνικά πρότυπα και η εξελιχτική βιολογία την παρατηρεί γενικώ τα ένστικτα και ειδικότερα της ανταγωνιστικότητας ή της συνεργατικότητας έτσι, στις αποστηρωμένες να το πω, συνθήκες τη νεογνικής ηλικία. Παρατηρούμε δηλαδή ε, τον άνθρωπο όταν πια όταν ακόμα δεν είναι επηρεασμένο από κοινωνικές νόρμες και τα ε, Αυτό που, που μπορεί να, να υποστηριχτεί είναι ότι παρατηρείται βάσει των τελευταίων μελετών ότι υπάρχει συνεργατικό ένστικτο έτσι, από παιδιά τόσο μικρής ηλικίας. Λέγοντα στην Εογνά μιλάω από ενός χρονού μέχρι και ενάμιση. Έτσι. Για παράδειγμα, όταν κάποιο υποκριθεί ότι κάτι έχασε, ένα μωρό 15 μηνών, 16 μηνών, 17, θα, θα του δείξει που είναι. Έχει την τάση να βοηθήσει. Και αυτό παρατηρήθηκε σε άλλα πρωτεύοντα. Ε, θα περιγράψω ένα πείραμα τελευταίο από τον Δ. Ατομαζέλο, το οποίο δείχνει την ύπαρξη τη συνεργασία ω ένσυπτο, παρατηρώντα νεογνά, ώστε. Όπω είπα, να μην υπησέρχονται παράγοντες κοινωνικών νορμών και προτύπων κτλ. Και, και η, η, η επιστημονική υπόθεση σε αυτό το πείραμα είναι ότι ο άνθρωπο δεν μπορεί να κρύψει από του συνανθρώπου του που κοιτάζουν τα μάτια του. Αν λοιπόν ισχύει κάτι τέτοιο, συνεπάγεται ότι οι άνθρωποι προσέχουν περισσότερο τα μάτια των συνανθρώπων του από ό,τι τα άλλα ζώα. Το πείραμα αυτό και ανάλογα που έχουν ακολουθήσει επιβεβαίωσαν ότι ο άνθρωπο ανέπτυξε μάτια με μεγάλο ασπράδι είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό, που διευκολύνουν τους συνανθρώπου του να μπορούν να δουν πού κοιτάζει έτσι, το οποίο είναι μια ιδιαίτερη καθαρά ανθρωπινή ιδιότητα που αποδεικνύει το ένσι συνεργασία. συνεργασίες θα το εξηγήσω εγώ παρακάτω αν υποθέσουμε τώρα τα χαρακτηριστικά τα, τα χαρακτηριστικά τα οποία μεταφέρονται από γενιά σε γενιά είναι εκείνα που βοηθούν και στην επιβίωση και να παραγωγή του ατόμου τότε προφανώς το ασπράδι των ματιών έπαιξε ένα ανάλογο, ανάλογο ρόλο ευεργε Λοιπόν, στο Ινστιτούτο Max Planck Εξελικτική Βιολογία τη Ληψία Γερμανία έχει γίνει αυτό το πείραμα. Προσπάθησαν, προσπάθησαν δηλαδή ερευνητέ να συγκρίνουν αντιδράσει ε, χιμπατζίδων, ε, γορίλων και νύπια ηλικία ενό έτου μέχρι 18 μήνου. Στο πείραμα αυτό, ένα ενήλικο άντρα, αφού αποσπούσε την προσοχή ε, του πυθίκου και του νηπιού, κοίταζε προ τα βάνια. Την πρώτη φορά κοίταζε μόνο με τα μάτια. Στο ταβάνι, τη δεύτερη έστρεφε και τα μάτια και το κεφάλι και τη τρίτη έστρεφε μόνο το κεφάλι. Αυτό που παρατηρήθηκε είναι το εξή αξιοπερίεργο, αξιοπρόζεκτο, ότι τόσο, τόσο οι πίθηκοι όσο και τα νύπια κοίταζαν προς την κατεύθυνση προς την οποία πίστευαν ότι κοίταζε ο ενήλικος. Όμως οι πίθηκοι ακολουθούσαν την κίνηση του κεφαλιού, παρατηρούσαν προς τα πού κινείται το κεφάλι. Ανεξάρτητα από το που κοιτάζουν τα ματιά. Αντίθετα, τα νήπια ακολουθούσαν την κίνηση του ματιού ανεξάρτητα, ανεξάρτητα από που, ήταν, που είναι στραμμένο το κεφάλι. Υπάρχει αυτή, αυτή η διαφορά. Έτσι. Και λέει ότι το μαζέλω, διαβάζω τώρα εδώ. Αν μαζεύουμε παράδειγμα φρούτα από ένα δέντρο, έτσι, όπου ο ένα κατεβάζει το κλαδί και ο άλλο το κόβει, θα ήταν χρήσιμο, ιδιαίτερα προτού αναπτυχθεί η γλώσσα. Εδώ είναι το ζήτημα. Προτού αναπτυχθεί η γλώσσα. Μιλάμε για μια γλώσσα δηλαδή των ματιών του σώματο. Έτσι, για όλου μα να μπορούμε να συγχρονίζουμε τι δραστηριότητέ μα και να ειδοποιούμε το συνεργάτη μα για το τι πρόκειται να πράξουμε, έτσι, για την έκπληξή μα, για το ενδιαφέρον μα, για όλα αυτά. Χρησιμοποιώντα τα μάτια και πιθανώ διάφορε άλλε χειρονομίε που βασίζονται στην όραση, τέλο πάντων, η συζήτηση δεν έχει τελειώσει στο ζήτημα αυτό και υπάρχουν και άλλε εξηγήσει του φαινομένου. Αλλά ε, έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο αυτό το πείραμα στο να καταλάβουν αρκετά γιατί μόνο στον άνθρωπο είναι τόσο έντονο το ασπράδι των ματιών για να υπάρχει το κόντραστ και για να φαίνεται το που, βλέ, το που κοιτάει ο άνθρωπος ε, συγγνώμη λίγο λοιπόν, αν... Αν οι ανθρώπινε σχέσει βασίζονταν κυρίω στον ανταγωνισμό ή ακριβ, ακριβέστερα, αν το περιβάλλον ευνοούσε μόνο τον ανταγωνισμό, τότε η φυσική επιλογή θα είχε προτιμήσει να αποουσιάζει το ασπράδε, ώστε να μην μπορεί κανεί να διαβάζει τα μάτια του άλλου. Έτσι. Αυτό, θα, αυτό που θα, από την άλλη που θα πρέπει να τονιστεί και να υπογραμμιστεί είναι ότι η ύπαρξη του ανταγωνιστικού ενστήκτου των ανθρώπων είναι επιβεβαιωμένο απόλυτα από χιλιάδε μελέτε. Κανένα δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Έτσι, και από απλή παρατήρηση σε ζώα δεν υπάρχει ζήτημα σε αυτό. Έχει να κάνει με την επιβίωση. Είναι ένστικτο επιβίωσης, έτσι, το οποίο μεταλλάσσεται όταν υπάρχουν περιορισμένοι πόροι. Κανεί δεν υποστηρίζει δηλαδή ότι δεν υπάρχει ανταγωνιστική φύση στον άνθρωπο. Αλλά το τονίζω εδώ πέρα. Το ζήτημα είναι ότι οι υποστηριχτές του ανταγωνιστικού ενστίκτου, που το θεωρούν ότι αυτό απόλυτα καθορίζει τη συμπεριφορά, ξεχνούν την ύπαρξη του ενστίκτου συνεργασίας για την επίτευξη κοινών σκοπών. Έτσι. Ο παλαιολιθικός άνθρωπος είχε και τα δύο ενστίκτασεις. Συνεργαζόταν και για την επίτευξη στοχών στο κυνήγι και συγχρόνως οι συνθήκες ανεπάρκειας σπόρων ανταγωνιζόταν για την αποκτησή τους. Άρα, υπό ανάλογε συνθήκε εμφανίζεται το ένα χαρακτηριστικό, η συνεργατικότητα ή ο ανταγωνισμός. Η εξελικτική βιολογία σε αυτό καταλήγει, ότι και τα δύο ένσυγκτα υποσυνθήκες είναι οι πρακτέ. Λοιπόν, ποιε μπορεί να είναι λοιπόν οι συνθήκε αυτέ, όταν υπάρχει επάρκεια πόρων, η συνεργασία είναι η πιο λογική επιλογή. Σε ανεπάρκεια πόρων, ο ανταγωνισμό είναι πάλι λογική επιλογή. Έχουμε μία μπανάνα, είμαστε δύο, έτσι, πεινάω, θα πεθάνω. Ένσυγκτο επιβίωση, θα την πάρω εγώ. Αν υπάρχουν δύο, πάλι μπορώ να του πάρω και εγώ, γιατί μπορεί να μείνω από αύριο. Αν υπάρχουν πολλέ, δεν υπάρχει θέμα. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν συγχρόνως και τα δύο ένσυχτα. Δεν θα να πω ότι ο ανθρωπολόγος Λόρενς Κέλλη λέει το εξή στο βιβλίο του «Ο πόλεμος πριν τον πολιτισμό» υποστηρίζει ότι ο πόλεμος δεν είναι απαραίτητα η επιβεβαίωση της ανυκανότητας του ανθρώπου για συνεργασία, έτσι, αλλά μάλλον η πιο καταστρεπτική επιβεβαίωση της ικανότητάς του για συνεργασία. Λοιπόν, να μιλήσουμε λιγάκι τώρα για το μύθο της επικράτηση του ισχυρού το οποίο δεν είναι σόνια και καλά δαρβίνια θεωρία, το έχει πει και άλλος φιλόσοφος, ο Χέρμπερτ Σπένσερ, είναι ένα μύθο στον οποίο τον έχουμε απόλυτα πιστέψει. Τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα γίνουν μια μακραίων παρεξήγηση η οποία συνοψίζει στο εξής, ότι ο πιο ικανός ισχυρός μπορεί να είναι ο πιο αγαπητός, ο πιο μη εγωιστής και όχι απαραίτητα ο πιο επιθετικός σχεδίαιος, ο πιο εύκολα συνεργαζόμενος. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει στη φύση, αυτό μάλλον που θέλουμε και να παρατηρούμε στη φύση, που επιλέγουν, επιλέγουν κάποιοι για να δικαιολογήσουν τις απόψει τους, δεν επικυρώνει την ίδια συμπεριφορά ως ιδεόδη για τους ανθρώπους. Υπάρχει μια παρεξήγηση εδώ πέρα, δημιουργημένη από τους ανθρώπους. Και ουσιαστικά είναι το κατεστημένο στο ανταγωνιστικό περιβάλλον του σήμερα, της κοινωνίας της Έτσι, Θα μιλήσουμε γι' αυτό... Αργότερα, όταν ε, μπούμε λιγάκι στην κοινωνιολογία και στα οικονομικά. Ο πιο ισχυρός θέλω να πω ότι μπορεί να σημαίνει αυτός που καλύτερα καμουφλάρεται, ο πιο γόνιμος, ο πιο εύκολα συνεργαζόμενος. Ε, και για άλλους που υποστηρίζουμε ότι η κοινωνική πραγματικότητα διέπεται από τον νόμο της ζούγκλας, Ξεχνούν ότι, ότι και τα, τα μυρμήγκια, για παράδειγμα, είναι και αυτά κάτοικοι τη ζούγκλα, όπου η συνεργατικότητα είναι όρο Τα τεράστια κοπάδια, δηλαδή, των, ας πούμε, των διάφορων θηλαστικών, που συνεργάζονται για να προστατευτούν, να μεγαλώσουν τα μικρά του, και αυτά κάτοικοι τη ζούγκλα είναι. Δεν μου είναι κατανοητό, γιατί η ταχύτητα, παράδειγμα, του λαγού να αποφεύγει του κυνηγού του, δεν τον καθιστά ικανό, ή η ικανότητα του σκουλικιού να μην φαίνεται, του χυμαλαίοντα να καμπουφλάρετε. Δεν τον κάνει και αυτόν ικανό. Είναι απορία άξιο πώ έχει λάβει στη σημερινή κοινωνία τη αγορά τέτοια διαστάσει και επινόηση ότι πρέπει να είσαι σκληρό σαν μια τίγρη, αδυσόπιτο σαν ένα λιοντάρι και να μην νιώθει κανένα νύκτο σαν μια αγέλη αγριόσκυλα, ξέρω εγώ. Για ποιο ακριβώ λόγο δηλαδή θα πρέπει να δούμε το μοντέλο επιβίωσης των άγριων ζώων ω πρότυπο για την ανθρώπινη κοινωνία, είναι έξω από το δικό μου πεδίο αντίληψη αυτό. Ασφαλώ παρόμοια ανοησία από την άλλη. Έτσι, θα ήταν να παρατηρήσει κάποιος τα μυρμήγκια που ανέφερα πριν παράδειγμα και την αυστηρή τους παράγματη ιεραρχία και να θεωρεί ότι ένα παρόμοια με το δικό του ολοκληρωτικό καθεστώς ιεραρχημένο απόλυτα θα ήταν το καλύτερο και το πιο αποτελεσματικό θέλω να πω με όλα αυτά ότι Μπορούμε να καταλήξουμε στο εξή: Ότι είναι ανοησία καθαρή να εμφανίζουμε τον νόμο τη ζούγκλα για την νομιοποίηση οποιοδήποτε κοινωνικού καθεστώτος Είμαστε το ανθρώπινο γένος και αναζητούμε το κοινωνικό μοντέλο το οποίο θα είναι το πιο εύρυθμο και το πιο αποτελεσματικό για μα. Δεν υπάρχει αυτό, το έστι... το... αυτό η... Η... η κυριαρχία του ισχυρού. Μάλλον ο ισχυρό δεν ορίζεται όπω θέλουν να... να το παρουσιάζουν. Ε... Θα πέρασω στο αν ο ανταγωνισμός από οικονομικο-κοινωνική σκοπιά είναι καταστερεπτικός ή επικοδοματικός. Στην οικονομική και κοινωνιολογική του, κοινωνιολογική του πλευρά. Ε, καταρχήν, ο ανταγωνισμός με τη μορφή πολεμικών σειράξεων είναι σπάνιος στην παλαιολιθική εποχή και αυτό κάτι σημαίνει. Κάνει σπορατικά την εμφάνισή του στην νεολιθική εποχή, έτσι πιο πρόσφατα. Διάφοροι ισχυρισμοί όπω του παλαιολόγου του Νίκθορπ για ύπαρξη για στοιχείων στην παλαιολιθική και μεσολυθική εποχή πολεμικών σειράξεων, αυτά αμφισβητούνται τελευταία αποτελέσματα περισσότερων ατυχημάτων. Όχι ότι υπήρχαν κάποιε σειράξει, αλλά ήταν πολύ σπάνιε και πολύ περιορισμένε. Την, ε, την εποχή των κυνηγών καρποσιλεκτών, η κοινοκτημοσύνη, η συνεργατικότητα, η ισονομία, αυτά ήταν όρια ύπαρξη. Το φαγητό μοιραζόταν εξίσου στα πλαίσια της φυλής. Η πυραχά του Αμαζονίου σήμερα είναι ένα παράδειγμα κυνηγών καραποσυλλεκτών, όπου ζουν σε ένα είδος πρωτόγωνου κομμουνισμού, θα έλεγα, με κοιναικτοειμοσύνη και ισονομία. Ε, τώρα... Στην εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών, με την ανάπτυξη οργανωμένων γεωργικών καλλιεργειών σε περιοχέ τη Μεσοποταμία καταρχήν, και τη σταδιακή οργάνωση φυλών σε οργανωμένε πόλει, κράτη με οργανωμένη οικονομία, αρχίζει να εμφανίζεται για πρώτη φορά η ατομική ιδιοκτησία. Οι πόροι συγκεντρώνονται στα χέρια λίγων, οι οποίοι είχαν τη δύναμη να διανύμουν του πόρου κατά το δοκούν, αυτοί που είχαν την ισχύ δηλαδή. Αυτή η συγκέντρωση των πόρων και του πλούτου στα χέρια κάποιων είχε αποτέλεσμα τη δημιουργία της γνωστής όσων συμμετέχουν και έχουν διαβάσει τα κείμενα του, του κινήματος τεχνητής ανεπάρκειας. Αυτή είναι η απόσχεση, του ανθρώπου, δηλαδή αυτή η απόσχεση του ανθρώπου από τη συλλογική και ισόνομη κατανομή του πλούτου, δημιούργησε και φαινόμενα ανταγωνισμού και διαμακών. Αυτά ως ένα γενικό πλαίσιο που δείχνει το βαθύ σύνδεσμο της ατομικής ιδιοκτησίας, άρα και της συγκεντροποίησης του πλούτου στα χέρια λίγων, με τον ανταγωνισμό, συνδέονται, δηλαδή, συνδέονται αυτά δηλαδή με τον ανταγωνισμό και τι διαμάχες. Έτσι εμφανίζονται δηλαδή τα πρώτα εκμεταλλευτικά οικονομικά συστήματα, με την εμφάνιση καταρχήν των, του δουλοφονικού τρόπου παραγωγή, μετά του θεοδαρχικού και στη συνέχεια του καπιταλιστικού. Δεν είναι αυτά τίποτε άλλο από οικονομικοκοινωνικά συστήματα εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Απλά διαφέρουν στον τρόπο που γίνεται η εκμετάλλευση. Αυτό μόνο. Αυτή είναι η διαφορά. Θα κάνουμε ένα μεγάλο ιστορικό πείδημα για να πάμε λιγάκι στην ύστερη εποχή τη βιομηχανική επανάσταση, των αρχών δηλαδή του περασμένου αιώνα, για να επικεντρωθούμε περισσότερο στις συνθήκε που οδήγησαν στο μοντέλο τη ελεύθερη αγορά. Αυτό μα αφορά περισσότερο. Μέσα σε αυτό έχουμε μεγαλώσει και εγώ, που έχω μια ηλικία μεγαλύτερη, και εσεί. Αυτέ τι παραστάσει έχουμε. Αυτό θα ήταν καλό να δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ε, μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Μέχρι το 1929 υπήρχε το ΛΕΣΕ, ΦΕ, ΛΕΣΕ, ΠΑΣΕ, του Άνταμος Σπίδης, ο ελεύθερος ανταγωνισμό. Ως που η μη κρατική παρέμβαση κτλ. Γίνεται το κράχ το 1929 στην Αμερική, έτσι, το οποίο διαχέθηκε παγκόσμια αυτή η κρίση. Έτσι, ξεκινήσε στην Αμερική αλλά πήγε παντού. Και εκεί επιλέχθηκε ένα κενισιανό ρυθμιστικό μοντέλο, ενώ ένα παρεμβατικό ρυθμιστικό κράτος που βάζει όρους. Όρου τι αναλλαγή των ανθρώπων. Έτσι και ήταν ο Keynes αυτό ο οποίο τέλο πάντων το πρότεινε. Λοιπόν, φτάνουμε στο 70 όπου ξανά γίνεται μια στροφή στην αγορά μέχρι στην ελεύθερη αγορά, μέχρι και προ λίγο, μέχρι τη γνωστή κρίση, την οποία όλοι γνωρίζουμε. Μπαίνει σήμερα πάλι η αμερική μπροστάρη σε ένα κοινωνικό οικονομικό μοντέλο, επειδή η αγορά, η ελεύθερη αγορά έχει φτάσει στα όρια τη. Έτσι, δεν πήγαινε άλλο, δημιουργεί την κρίση την οποία όλοι γνωρίζουμε. Έτσι. Και πάλι στρέφεται σε ένα κενησιανικό μοντέλο, σε ένα, σε ένα μοντέλο δηλαδή κρατικού παρεμβατισμού και ρυθμίσεις των σχέσεων των ανθρώπων από τη στιγμή που θεωρείται πια ότι ο άκρατος ανταγωνισμός δεν ήταν πια η συνταγή για την κουζίνα του μέλλοντος, για να το πω έτσι. Ας δούμε λιγάκι εκεί πώς, για, να, να δούμε λίγο την άνοδο του νεοφιλελεύθερου ανταγωνισμού. Ε, τη αγορά έτσι, διότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον έχουμε όλοι μας, όπως είπα, διαμορφωθεί. Η Αμερική ακολούθησε πιστά και όλος ο δυτικός κόσμος την κενησιανή κρατική παρέμβαση, όπως παρεμβατική διαχείριση οικονομίας, όπως είπα, με τη μνήμη της κρίσης του 1929. Και στο βομό της ανοικοδόμησης από τον πόλεμο, από, τον πόλεμο έτσι, από τις αρχές της του 1960, αρχίζει να αναπτύσσεται μια άλλη αντίληψη, Επονομαζόμενοι οι νεοφιλελεύθεροι, όπου άρχισε να θεωρεί το κράτο τροχοπέδι για την ανάπτυξη της οικονομία και υποστήριζε ότι ο σκοπό του κράτου δεν ήταν το δημόσιο συμφέρον, αλλά απλά αναπαρήγαγε ένα κατεστημένο όπου έβγαινε κερδισμένη μόνο η γραφειοκρατική η ελίτ και η πολιτική. Αυτό έλεγε στι αρχέ δεκαετία του 1970 η νέα νεοφιλελεύθερη αντίληψη τη οικονομία. Αναζητώντα λοιπόν αυτή η αντίληψη μια θεωρητική βάση. Την βρήκαμε σε... στη Θεωρία των Παιγνίων. Είναι μια, μια ψυχοπολεμική λογική, όπου προσπαθώ να ορίσω εγώ τη στρατηγική μου σε σχέση με αυτό που εσύ σκέφτεσαι για μένα, σε σχέση με αυτό που πιστεύω εγώ ότι σκέφτεσαι, σκέφτεσαι για μένα, που σκέφτομαι για σένα. Είναι μια παλαβή θεωρία που ισχύει σε παιχνίδια. Του σκέφτομαι ότι σκέφτεσαι ότι σκέφτομαι ότι σκέφτεσαι. Έτσι. Αυτό το πήρε, αυτή τη θεωρία την πήρε ο γνωστό μαθηματικό ο Τζον Νά. Εξού και το έργο με τον Ράσελ Κρόου, ένα υπέροχο μυαλό. Έτσι, και δημιούργησε την, την εξίση του Equilibrium, η οποία λέει το εξή το πράγμα. Ότι μέσα σε ένα α, καθαρά ανταγωνιστικό περιβάλλον, χωρί περιορισμού και χωρί ρυθμίσει, αυτό ο άκρατος ανταγωνισμό, ο αχαλήνοτο μεταξύ των ανθρώπων, τελικά φέρνει μια ισορροπία, ένα ισοζύγιο. Μια κοινωνική αρμονία. Προέρχεται από το χάο μια κοινωνική. Εκεί, αυτό το θεωρητικό μοντέλο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε. Έτσι, όλη η φιλοσοφία του φιλελευθερισμού Είναι έτσι. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, το κατακλείδι... Συγγνώμη, ο οικονομολόγος ο Τζέιμς Μπιουκάναν, με τη θεωρία του της δημόσιας επιλογής, σε αντίθεση με την παλιά θεωρία του κράτους υπηρέτη του δημόσιου συμφέροντος, αυτός γίνεται ο, ο βασικός οικονομικός σύμβολος μάρκαρατε θά ο Βιουκάναν συνθέτει με τον πιο πιστικό τρόπο τη θεωρία των παιχνίων, το Nash equilibrium, οι εξηγήσει που περιέγραψα παραπάνω, για να προτείνει μια νέα θεωρία τη ελεύθερη αγορά. Θεωρία όπου ο κρατικό παρεμβατισμό και ο υποκειμενισμό και ατομικό συμφέρον που διέπει του κρατικού λειτουργού και του πολιτικού, αντικαθίσταται τώρα από την αντικειμενική κρίση των αριθμών, των πλάνων, των οικονομικών στόχων και κυρίω του ατομικού συμφέροντο και κυρίω αυτό που τα καθορίζει όλα είναι ο ανταγωνισμό. Πρέπει οι άνθρωποι να ανταγωνίζονται. Διότι, εάν δεν ανταγωνίζονται, τότε καταραίει όλη η λογική. Η κοινωνική δηλαδή βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε είναι ότι ο άνθρωπο είναι ένα ψυχρό υπολογιστικό όν, το οποίο λειτουργεί μόνο για το συμφέρον του. Οποιαδήποτε συνεργασία και αίσθηση κοινότητα μεταξύ των ανθρώπων έκανε, επαναλαμβάνω, τη, τη θεωρία, όλη τη θεωρία, που ξεκινάει από την θεωρία, όπω είπα, των παιχνίων, να καταραίει και το, και το μοντέλο του NAS να καταραίει. Έτσι. Αυτή, αυτή την κατάσταση βιώνουμε σήμερα Αυτή είναι η θεωρητική βάση πάνω Στην οποία στηρίχθηκε όλη αυτή η σχολή νεο Νεοφιλετέρθερη Της ελεύθερης αγοράς Έτσι. Και βρισκόμαστε τώρα Προς το τέλος με την παρούσα κρίση στο τέλος. Η νέα συνταγή της ελεύθερης αγοράς Και της αποθέσεως του ανταγωνισμού Βρίσκεται σε κρίση Γυρίζουμε πάλι σε μια ενισιανή λογική έτσι, με πάλι μπροστά την Αμερική. Μεγάλε εταιρείε περνούν δηλαδή στα χέρια του κράτου, επιβάλλονται κρατικέ ρυθμίσει σε όλα τα επίπεδα τη οικονομική ζωή. Το μοντέλο τη ελεύθερη αγορά ήταν ένα οικονομικό μοντέλο που προσπάθησε να λύσει την κρίση του συστήματο, τη δεκαετία του 70. Με τι παρανοϊκές παραδοχέ, ότι ο παρανοϊκές το επαναλαμβάνω, ότι ο άνθρωπο είναι ένα εγωιστικό, υπολογιστικό όν που παλεύει μόνο και μόνο για το συμφέρον του. Ανταγωνιζόμενο. Και αυτό ω πραγματικότητα λέει η θεωρία θα έχει αποτέλεσμα το γενικό καλό. Παρανοϊκή παραδοχή που δεν έχει καμία βάση στου ανθρώπου. Ο ίδιο ο ΝΑΣ μετά από παραμονή 10 χρόνων στο ψυχιατρίο παραδέχτηκε ότι δημιούργησε βέβαια ένα μαθηματικό μοντέλο το οποίο πίστευε ότι λειτουργεί. Αλλά αυτό ο ίδιο το είπε δεν σημαίνει ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στου ανθρώπου. Δεν λέω ότι είμαστε θύματα μαθηματικών μοντέλων και θύματα θεωριών. Απλώ εξυπηρέτησε. Εξυπηρέτησε όλη αυτή το μαθηματικό μοντέλο, όλη αυτή η θεωρία εξυπηρέτησε τους στόχους των νέων φιλελεύθερων να έχουν μια θεωρητική υποτίθεται βάση. Ε, όσο θα υπάρχει χρηματοπιστωτικό σύστημα θα δημιουργούνται κρίσεις έτσι, και θα επιλέγονται ανά εποχές ένα νέο μοντέλο για την αντιμετώπιση τους. Είτε θα κοιτά τους ανθρώπους ως άβουλα όντα που έχουν ανάγκη το κράτος να ρυθμίζει τις μεταξύ τους σχέσεις, επειδή αρκετό ανταγωνισμό είχαμε, ή θα θεωρεί τον άνθρωπο ω ένα ψυχρό υπολογιστικό ανταγωνιστικό όν, το οποίο με την προσπάθεια για επίτευξη του στενά ατομικού του συμφέροντο θα έρχεται και μια υποτίθεται γενική οικονομική ισορροπία και, και ανάπτυξη. Αυτή η κρίση του καπιταλιστικού χρηματοπιστωτικού συστήματο είναι μια κρίση η οποία διέπει όλε τι ανθρώπινε δραστηριότητε και, κατά τη γνώμη μου, και την ψυχολογία του ανθρώπου. Αλλά αυτό είναι μια λιτεράστια συζήτηση. Λοιπόν, το κίνημά μα όχι μόνο έχει προδεί ότι υπάρχουν στοιχεία στη γενική ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία τα οποία δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία στα πλαίσια του χρηματοπιστωτισμού να δοκιμαστούν στην πράξη, διότι το σύστημα αυτό το χρηματοπιστωτικό τόσων αιώνων δεν, τους έχει, δεν, δεν έχει δοθεί κατάλληλη διέξοδο και πεδίο για να εκφραστούν. Είναι το ένσυγκρο τη συνεργατικότητα, το οποίο οι τελευταίε μελέτε, όπω είπα παραπάνω, αποδεικνύουν όχι μόνο την ύπαρξή του, αλλά και την ισχύ του. Ναι, βεβαίω υπάρχει ανταγωνιστικότητα, είναι ένα ανθρώπινο ένσυγκτο. Το οποίο όμω, το υπογραμμίζω, υπάρχει για να ικανοποιήσει το ένσυγκτο τη επιβίωση, είναι μια μεταλλαγή του ένσυγκτου τη επιβίωση σε συνθήκε ανεπάρκεια. Μπορούμε άραγε σήμερα να μιλάμε για συνθήκε ανεπάρκεια, υπάρχει... Είναι δυνατόν κάποιο να υποστηρίξει ότι υπάρχει ανεπάρκεια, Υπάρχει τεχνητή ανεπάρκεια. Και έτσι η ανταγωνιστικότητα δικαιώνεται και νομιμοποιείται. Ζούμε μια στρεβλή και απάνθρωπη κατάσταση όπου θεοποιείται ένα ένσυκτο το οποίο δεν προσφέρει στην πραγματικότητα τίποτα στι παρούσε συνθήκε. Όπου η τεχνολογία έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα σαν επάρκειε. Α το δούμε βαθιά μέσα μα ότι τα πράγματα δεν είναι όπω φαίνονται. Έχουμε απεριόριστες δυνατότητε ω ανθρώπινο γένος, αρκεί να υπάρξουν οι κατάλληλε συνθήκε και πιστεύω ότι θα πάρει χρόνο, αλλά αξίζει κανεί να παλέψει γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φράγκ. Χαρητήρια. Ε, μπορείτε τώρα, παιδιά, ε, με το. Καταρχήν, να, για, για, να μην το, για να μην γίνει χαμό, ε, γράφετε στο chat ποιο θέλει να μιλήσει πρώτο, για να έχουμε μια, γρα, μια γραμμή. Ε, μπορώ να. Μπορώ να πω κάτι, δεν θεωρώ ότι είναι... ε, Εντάξει, ερωτήσεις, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά και παρατηρήσεις, κάποιο μπορεί κάτι να θέλει να συμπληρώσει, το οποίο θεωρεί ότι υπάρχει έλλειψη στην παρουσίαση, οτιδήποτε τέλο πάντων. Δηλαδή, Φρανκ, το... ο ανταγωνισμός σε περιόδους αφθονίας μπαίνει σε λανθάνουσα ε, κατάσταση. Ε, θες να το ονομάσει έτσι, λανθάνουσα κατάσταση? Δεν, δεν έχει λόγο ύπαρξη όπω θέλει. Μπορεί να το πει. Ουσιαστικά ο ανταγωνισμό αυτό είναι που προσπάθησα να πω. Είναι μια μετάλλαξη του αισθήκου τη ε, της επιβίωση. Ε, ισχύει μόνο όταν υπάρχει ανεπάρκεια. Δεν υπάρχει λόγο να ισχύει όταν δεν, υπάρχει, όταν δεν υπάρχει ανεπάρκεια. Τώρα από εκεί πέρα, λανθάνουσα κατάσταση. Δεν υπάρχει, κάπου υπάρχει και θα εμφανιστεί. Δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη σημασία. Ναι, ναι. Ε, απλά πάνω σε αυτό ένα σχόλιο έχω διάβασει κάποια πράγματα από τον ε, ε, νευροεπιστήμονα, τον Ρόμπερθ Απολτσκη, ο οποίο έχει κάνει έρευνες πάνω σε ε, πρωτεύοντα αθληλαστικά και έχει δει ότι χιμπαντίδες και μαεμούδες που είναι σε διαφορετικές συνθήκες αυθόνοιας ή ανεπάρκειας συμπεριφέρονται εντελώς διαφορετικά και ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό το τα περί ανταγωνισμού και συνεργασίες και διαμοιράσμου. Έπαθα ε, με ένα, ένα πείραμα που μελετούν κάποιοι, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώ που νομίζω είναι από το Yale αυτό το πείραμα, ε, μελετούν πυθίκους και υποκρίνονται διάφορες δύσκολες καταστάσεις, ε, αφού έχουν έχουν εξοικειωθεί με τους πιθήκους και υποκρίνονται, ας πούμε, παράδειγμα ότι κάποιο του χτύπησε ή ότι, ή ότι τους κλειδώσανε και ζητούν βοήθεια. Δηλαδή, πετάνε την κλειδαριά να, να μπορεί να αντιφτάσει ο πίθικος, να μην μπορεί να αντιφτάσει ο άνθρωπος εκεί που τον έχουν κλειδώσει. Και είναι πολύ εντυπωσιακό και δεν έχω τώρα και το link. Ε, να δείτε ότι ε, ακόμα και στο, στον πίθικο αυτό το τη της συνεργατικότητας αλληλοβοήδειας, του αλτρουισμού εμφανίζεται, Υπάρχει και είναι τελευταία συμπεράσματα αυτά, δηλαδή είναι μια, γενικώς αυτές οι μελέτες τα τελευταία χρόνια εμφανίζουν μια πολύ αξιόλογη εξέλιξη; ε, Έστειλα ένα link πάνω σε αυτό, φώτησε το chat, που είναι μπονόμπος που είναι φυλακισμένα και υπάρχει μια τροφή ε, ανάμεσα στα κελιά και πάει αντί να τη φάει την τροφή το, ε, το, το πρωτεύον ελεύθερο τέλο πάντων ανοίγει το κελί του άλλου και για να το μοιραστούν μαζί. Ναι, ναι, ναι. Μήπω ναι, θα θέλει να ρωτήσει ο ντό ε, κάτι, εγώ έχω καλύφθει. Ευχαριστώ, Κώστα. Κατά μία έννοια, ναι, ναι, ελευθερία. Ε, Συγγνώμη, Μάγκη. Ε, αν ο ανταγωνισμό μα βοηθάει να γινόμαστε καλύτεροι. Ναι. Το θέμα όμω είναι περισσότερο ο ανταγωνισμό σε ποια πεδία ανθρώπινη δραστηριότητα ε, ισχύει. Εκεί είναι, εκεί είναι το ζήτημα. Ε, δηλαδή, παράδειγμα, σε μια κοινωνία εξελιγμένη φαντάζομαι ότι παράδειγμα ο αθλητισμός, ο ανταγωνισμός, ο αθλητικός πιθανόν να υπάρχει. Όπως ε, να προσπαθεί ο καθένας να... Πιστεύω, πιστεύω ότι δεν θα είναι τόσο πολύ η αίσθηση να ανταγωνιστώ, να ανταγωνιστώ συγκεκριμένους ανθρώπους όσο να μπορέσω να προσφέρω όσο το δυνατόν περισσότερο στο κοινωνικό σύνολο δεν, δεν μπορώ να φαντασώ έναν άνθρωπο που δεν θέλει καν την καταξίωση το ζήτημα είναι όμως ο ανταγωνισμός του εάν είναι καταστρεπτικός και διαλυτικό για τις ανθρώπινες σχέσεις ε, γενικότερα εκεί είναι το θέμα Κύριε Πετράτο και ο Ιντος έχει βάλει την ερώτηση του χαμηλά στο chat, ο Βόρελ μετά την απάντηση είναι επόμενος. Ναι, μπορούμε να το πούμε και έτσι, θέμητος ή αθέμητος. Φράνκ, mm, βλέπεις την ερώτηση του Ιντος. Ναι, εντάξει, αλλά νομίζω ότι είναι irrelevant. Να και ε, ναι, κι εγώ. Ναι, Φράνκ θες να πει κάτι? Για την ερώτηση της συγκεκριμένη. Πώ θα μπορούσε το Venus Project να διεσδύσει στο, στο νομισματικό σύστημα. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι αντικείμενο κάποιες άλλες παρουσίασεις. Τι να πω. Ναι, νομίζω δεν είναι σχετικό. Πάνω σε αυτό που είπε η Μάγκη, βασικά, ήθελα να σχολιάσω κάτι. Ε, όσον αφορά τη γενικότερη πρόοδο και αντίκαιολογού μέση στον ανταγωνισμό, ε, υπάρχουν και τα παραδείγματα όπως, ε, ας πούμε, να πάρουμε παράδειγμα την επιστημονική κοινότητα και πώς Προοδεύει συνεχώ η επιστήμη, ε, φτιάχοντας ε, συνέχεια νέα επιτεύγματα και μοιράζοντα ουσιαστικά τις έρευνες ε, μεταξύ τους, όπως επίσης ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι το Wikipedia, που είναι ένα πολύ καλό μοντέλο συνεργασίας και εκδημοκρατισμού γενικότερα, όπως επίσης και το ανοιχτό λογισμικό και το Linux, που και δεν υπάρχει κάποιο Όποιος ανταγωνισμός ή κάποια τα τέλο πάντων, ήλικη ε, να το πω έτσι είναι καθαρά εθελοντισμό και συνεργασία. Ε, θα μπορούσα να προσθέσω και εγώ κάτι. Πολλές φορές αναφερόμαστε στον ανταγωνισμό και επίσης μα έρχεται στην ιδέα ο αθλητής που ανταγωνίζεται άλλους αθλητές. Ε, από προσωπική εμπειρία θα ήθελα να πω ότι ο ανταγωνισμό ε, βασικά, ο ανταγωνισμός και κατ' επέκταση ο πρωταθλητισμός μόνο κακό κάνει και στο εγώ κάποιου ανθρώπου και στο σώμα του. Γιατί βλέπουμε ότι ε, της, την, στην εποχή μας ρε, παιδί μου, οι, οι χημικές, πώς το πω, τα αναβολικά δίνουν και παίρνουν εκεί πέρα. Απ' την άλλη ε, ο αθλητισμός θα μπορούσε να μην έχει κανένα είδος ε, ανταγωνισμού. Ε, παρά μόνο με, με τον εαυτό κάποιου, δηλαδή αν θέλει κάποιος να γίνει καλύτερος ε, σε σχέση με, την προ, με μια προηγούμενη του κατάσταση, όπου ίσως να ήταν λιγότερο υγιής ή ίσως να είχε ε, θέσει έναν στόχο δικό του, στα πλαίσια βέβαια του, του ανθρώπινου δυναμικού. Ε, και πάλι ναι, το να, να είμαστε ρεα, ρεαλιστέ και εκεί, μας... Ε, είναι, είναι πολύ δύσκολο βέβαια, εντάξει, γιατί... Όχι, εντάξει, δεν είναι τόσο δύσκολο αν δεν υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά επίσης ε, μας κάνει και καλύτερος και λιγότερο εγωκεντρικούς. Ε, θα ήθελα να πω σε αυτό, ότι ειδικά ο αθλητισμός με τη μορφή την οποία υπάρχει σήμερα είναι στα πλαίσια του πιο βρώμικου εκμεταλλευτικού συστήματος και κατά τη γνώμη τη δική μου έχει να κάνει με δουλοκτητικό Δουλοκριτικό τρόπο εκμετάλλευση, διότι οι αθλητέ αγοράζονται και πολλούνται. Θέλω να πω ότι θεωρώ, ειδικά στον αθλητισμό σήμερα, όπω υπάρχει σήμερα, ότι είναι μια πολύ άσχημη μορφή του χρηματοπιστωτικού συστήματο και δεν είναι καθόλου έξω από τα πλαίσια τη γενικότερη λογική του συστήματο. Έτσι, και τα αναβολικά, γιατί τα πάντα γίνονται, τα, πάντα, τα περισσότερα γίνονται για το χρήμα. Εάν, παράδειγμα, φτιάξουμε μια ομάδα. Ζάιντεγκα είστε Ελλάδο να παίξουμε μπάσκετ με το Ζάιντεγκα είστε Σουηδία και να θέλουμε εμεί να κερδίσουμε εσά. Αυτό θεωρώ ότι είναι θεμητό. Έτσι. Όταν όμω υπάρχει ανταμοιβή, χρηματική ανταμοιβή και μάλιστα με το χειρότερο τρόπο να με πιέζει δηλαδή για ναι, να φτάσω στα όρια μου για να μπορέσω να βγάλω περισσότερα ή να είμαι συνεπή με του όρου του συμβολέου μου, δουλοκτησία δηλαδή. Έτσι. είναι τελείω διαφορετικό πράγμα. Θέλω να πω ότι. Δεν μπορώ να φανταστώ στο μέλλον άνθρωπο ο οποίο δεν θα αναζητά την επιβεβαίωση. Το θέμα όμω είναι το περιεχόμενο τη. Αυτό που λέει, είπε πριν και η Ελευθερία για άμυλα, η Μάγκη για άμυλα, για ευγενή ανταγωνισμό κτλ. Αυτά που τα βλέπουμε έτσι σαν όραμα, γιατί δεν υπάρχουν. Ο Βόρελ. Καλησπέρα σε όλου. Καταρχά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είμαστε τόσο σίγουροι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε περίοδο <coughs> επάρκειας η οποία παρουσιάζεται σαν έλλειψη. Κι αν ναι, ε, τότε όλες οι μελέτες περί ενεργειακού πικ είναι ψέματα, δεν ισχύουν. Ε. Ε, να σχολιάσω πάνω σε αυτό. Όσαν φάτλια στην στατιστικά νομίζω είναι ε, και από το ατερμένα έθινο μου είναι καθαρά ότι Έχουμε υπερεπάρκεια, αν θυμάμαι καλά είχατε σε ένα ντοκιμαντέρ το, κημαντέρ, το ε, Capitalism and Other Kids Stuff αναφέρει ο δημιουργό ότι πριν ε, 20 χρόνια ο παγκόσμιο οργανισμός υγείας είχε πει ότι έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε 12 φορά ε, τροφή όσο 12 φορέ του πολιτισμού τη γη, οπότε από όψης τροφής δεν είμαστε καλυμμένοι. Τροπάοψη ενεργειακό, ε, το peak oil είναι ένα μεγάλο topic το οποίο Φαίνεται όσον αφορά ε, φαίνεται να υπάρχει κάποιο ε, νομίζω υπάρχει 5% decline τα τελευταία χρόνια τη παγκόσμια παραγωγή, Από την άλλη υπάρχει ένα debate όσον αφορά το ε, μη βιωτικό πετρέλαιο και, την, ε, και την, το replenishing τέλος πάντων την, ε, ε, της δυνατότητας ουσιαστικά να αναπληρώνει το πετρέλαιο. Εκεί υπάρχει ένα debate ε, αλλά το θέμα είναι έχει αποδειχθεί ότι το πετρέλαιο επιστημονικά το πετρέλαιο παράγεται από μη οργανικά ε, υλικά, αλλά το θέμα είναι δεν είναι, ξέρουμε τον ρυθμό ε, ε, αναπλήρωσης του. Παντός, ε, υπάρχει ένα πολύ καλό TED-talk που γίνεται debate μεταξύ ε, ε, nuclear power και ε, ε, μου πηγών ενέργειας και ένας ε, καθηγητής από το Στάνφορντ ουσιαστικά δείχνει πώς μπορούμε από ανανόσιμε πηγέ ενέργεια να μα καλύψει τι ενεργειακέ μα ανάγκες. Μπορώ να διευκρινίσω κάτι σε σχέση με την ερώτησή μου. Ναι, Βεβαίω. Ε, πρώτον, ε, όταν μίλησα για επάρκεια, μίλησα συνολικά για επάρκεια, όχι μόνο όσον αφορά την, την τροφή. Και όσον αφορά το ενεργειακό πικ, μιλάω συλλογικά για το ενεργειακό πικ, όχι μόνο του το πετρελαίου. Και για ε, να γίνω λιγάκι πιο σαφή, όταν μιλάμε για επάρκεια στην ενέργεια. Ε, μέσα στον όρο αυτό εμπεριέχεται και η δυνατότητα της ε, σημερινής τεχνολογίας να μπορεί να καλύψει τη ζήτηση αυτή της ενέργειας. Την έχουμε. Okay. Συγγνώ, συγγνώμη, συγγνώμη Κώστα, συγγνώμη, να δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Ε, όταν ε, μιλάμε για γεωθερμική ενέργεια, πόσο σίγουροι είμαστε ότι αυτή τη στιγμή διαθέτουμε την τεχνολογία για να μπορούμε να να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια αυτή. Για παράδειγμα, την γεωθερμική ενέργεια που προέρχεται από ένα ηφαίστιο. Μόνο μια παρατήρηση, πριν πει σκόσα, μια παρατήρηση μόνο να κάνω, ότι ουσιαστικά οι δυνατότητες εκμετάλλευση ενέργειας περισσότερο έχουν να κάνουν με το αν οι συγκεκριμένες τεχνολογίες που απαιτούνται έχουν και τη συγκεκριμένη Ω υπόβάθρο, πολιτική βούληση και επιλογή να πραγματοποιηθούν. Δηλαδή, θεωρώ ότι περισσότερο το θέμα της εκμετάλλευσης των πηγών ενέργειας είναι και θέμα πολιτικής βούλησης, οικονομικο-πολιτικής βούλησης, να γίνουν. Πράγματι, σήμερα πιθανόν, με το... είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχω εντριφήσει. Εγώ εντάξει, βλέπω αυτά που λέει ο Πίτερ Τζόσβης για το συγκεκριμένο και θεωρώ ότι είναι έτσι, το έχω κοιτάξει, βέβαια έτσι, αλλά θεωρώ ότι είναι περισσότερο ζήτημα βούλησης κατά πόσο θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ε, μορφές ενέργεια. ενέργειας. Φωτή, ότι επιθετικά ρε παιδί μου, βρίσκεται η, η κοινωνική, η πολιτική, η οικονομική βούληση για, για να πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο, ένα τέτοιο σχέδιο, ένα τέτοιο project. Πόσο σίγουροι είμαστε ότι αυτή τη στιγμή διαθέτουμε την τεχνολογία, διαθέτουμε τα υλικά, τα τόσο ανθεκτικά υλικά που απαιτούνται για... Για την εισαγωγικά εξόρυξη αυτή τη ενέργεια μέσα από ένα ηφαίστου, για τα... παράδειγμα. Ε, νομίζω, συγγνώμη, Κάρολε, μία παρένθεση μόνο. Όσον αφορά τη γεωθερμία που αναφέρθηκε συγκεκριμένα, ε, νομίζω ότι η Ισλανδία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Με ήδη υπάρχουσα τεχνολογία που χρησιμοποιούν, και μπορεί να πάρει απαντήσει αν ρίξει μια ματιά στην Ισλανδία. Επειδή έχω κάνει εγώ, μια πρόσφυγη έρευνα. Εγώ... Παρ' καλώ, συγγνώμη, Κάρολε. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι στο θέμα η γεωθερμια που αναφερθηκε συγκεκριμενα νομιζω οτι η ισλανδια ειναι ενα πολυ καλο παραδειγμα με ηδη υπαρχουσα τεχνολογια που χρησιμοποιουν και μπορει να παρει απαντησει αν ριξει μια ματια στην ισλανδια επειδη εχω κανει μια προσφυγη ερευνα παρ καλω θα ηθελα να προσθεσω κατι στο θεμα τη ενεργεια Επικεντρωνόμαστε αρκετά στη γεωθερμική και αγνοούμε κάποια τελευταία πειράματα, κάποια έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και φυσικά φρενάρονται γιατί άλλο λόγω κόστους. Η τεχνολογία υπάρχει, έχουν βρει τρόπο να, φτιάξουν, να παράγουν ενέργεια από ψυχρή τήξη, να προσομοιώσουν τις θερμοπυρηνικές αντιδράσεις του ηλίου χωρίς ραδιενεργά κατάλοιπα και με καύσιμο αυτή τη στιγμή κάποια ισότοπα που βρίσκονται στο νερό, στο θαλασσινό νερό. Υπάρχουν τρία projects εξέλιξη. ένα στη Γαλλία το ΙΤΕΡ, μπορείτε να το δείτε στο ΙΤΕΡ.ΟΡΓ, νομίζω είναι. Πρόσφατα υπογράφτηκε συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ιταλίας για την κατασκευή κοινού αντιδραστήρα που θα δουλεύει με αυτή την τεχνολογία για τα επόμενα πέντε χρόνια. Να υλοποιηθεί 5 ή 10 χρόνια και επίση κατασκευάζεται και ένα στην Αμερική. Λοιπόν, εφόσον ξεπεράσουν το θέμα του κόστου και δημιουργήσουν επιτυχώ του τρει πρώτου αντιδραστήρε, που λένε ότι τα έχουν αποδείξει όλα στη φυσική, απλώ είπαν λοιπόν, είναι τεράστιο το κόστο και μένει να το καλύψουν, ε, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει δωρεάν ανεξάντλητη ενέργεια για τι επόμενε 100 εκατομμύρια χρόνια για όλη την ανθρωπότητα. Βέβαια και το. Και το οικονομικό κόστο που λες είναι, και αυτό εμπεριέχεται ακριβώ και στη βούληση στην οποία αναφερόμουν, αναφερόμουν πριν. Δηλαδή, στα πλαίσια του χρηματοπιστωτικού συστήματο, πάντα, πάντα μπαίνουν τέτοιου είδου προβλήματα. Το οικονομικό κόστο, και πώ θα το ξεπεράσουμε, και τι επιλογέ θα κάνουμε για να το ξεπεράσουμε. Με συγχωρεί, φωτί, για να κλείσω κάτι στην ερώτηση τη, ε, ουσία του Βόρελ. Ότι ναι, Βόρελ, για να φτιαχτούν οι συγκεκριμένοι αντιδραστήρες και τα συγκεκριμένα εργοστάσια, υπάρχει ενέργεια και τελικά αυτή τη στιγμή η Πρώτον, πρώτον, Κάρολε, μπορεί να γράψει το chat το link. Ρίχτε μια ματιά, δύο λεπτάκια, αν θέλετε. Ναι, ευχαριστώ. Ε, μία άλλη συμπλήρωση που θα ήθελα να κάνω είναι για όσου δεν έχετε δει. Ε, το ωραίο βιντεάκι Our Technical Reality ε, που έχει φτιάξει ο Ντάκλα Μαλέτ, ο οποίο είναι μηχανικό. Στο, δουλεύει δηλαδή στα συστήματα του διαστημικού λεωφορείου της NASA είναι μέλος του κινήματος και έχει φτιάξει ένα βιντεάκι για το που βρίσκεται η τεχνολογία τώρα και σε επίπεδο εταιριών δηλαδή έχουμε, υπάρχουν ετερίες που έχουν κάποιες πατενταρισμένες μεθόδους για να παράγουν ενέργεια ε, μισό λεπτό να σας γράψω το link Μπράβο, ναι. Βαγγίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θα δείτε τρομερά πράγματα. Δηλαδή, εγώ τρελάθηκα. Φανταστείτε τώρα να μην είχαμε τον ανταγωνισμό των εταιρεών, έτσι. Ναι, συγγνώμη. Εγώ δεν έχω να κάνω μια ερώτηση. Ήταν μια υπέροχη παρουσίαση. Ήταν πολύ καλή ρεπός την περιμένα. Ε, μπράβο, Φρανκ. Ε, περιμένω κι άλλα από σένα. Φίλοι σου μιλάω, γιατί είδα δηλαδή, ότι το στο θέμα πάρα πολύ και ελπίζω την επόμενη φορά να είμαστε ακόμα περισσότεροι. Μπράβο και πάλι συγχαρητήρια. Παιδιά, μπορώ να συμβαίνω στο κρατήρα. Ναι, ναι, πες μπορώ. Ε, θα ήθελα απλά να κάνω ένα σχόλιο ε, σε αυτό που είπε ο Κόρτης για, για την Ισλανδία. Το πρώτο μου σχόλιο έχει να κάνει με το γεγονός με μια πρόχειρη που έριξα σε, σε αυτό το project, ότι έχουν καταφέρει, όχι σε πλήρε που έχουμε βέβαια, να εκμεταλλευτούν μόνο την επιφάνεια και η γεωθερμία, η οποία θα μπορούσε να γίνει όχι μόνο στην Ισλανδία. Και η Ισλανδία είναι μια χώρα η οποία έχει πληθυσμό γύρω στα 2 εκατομμύρια. Οπότε ξεφεύγουμε από το στόχο της, ε, της γεωθερμικής ενέργειας. Δηλαδή ουσιαστικά δεν είναι αυτό που μιλάει ο Φρέσκο ή ο, ή ο Τζόσεφη με στο αντέντο. Μιλά, όταν μιλάμε για γεωθερμία σε τέτοια βάση, έτσι, με, με σκοπό να καλύψει... Συνολικά τις, πλάνητες, τις πλανητικές ανάγκες μα ενέργεια. Μιλάμε για σε εισαγωγικάς της ενέργειας βαθιά μέσα στο έδαφος και όχι απλά στην επιφάνεια. Έτσι. Και από ό,τι γνωρίζω εγώ δεν υπάρχει ακόμα η τεχνολογία. Δεν υπάρχουν αυτά τα υλικά. Όπως και δεν υπάρχουν υλικά για πολλά άλλα project μέσα στο Venus Project όπως για παράδειγμα η, η υποθαλάσσια πόλη. Ε, να απαντήσω πάνω σε αυτό. Πρώτα πολλά νομίζω είναι... Δεν είναι σωστό να... Ε, μένουμε προσκολλημένοι και να έχουμε σαν ε, ε, βίβλο το αντέντου μόνος όσον αφορά τι τεχνολογίε που προβάλλονται σε αυτό το δοκιμαντέρ. Το δοκιμαντέρ είναι περιορισμένο ε, και ιδίω στις ε, τεχνολογικέ προτάσει. Τώρα, όσον αφορά την γεωθερμία, ίσω θα ήταν καλό να κοιτάξουμε αυτή καθευθεία την έρευνα του MIT που ε, κάνει αναφορά το αντέντουμ και όχι το αντέντουμ αυτό ε, από μόνο του. Ε, Επίση, θα ήταν νομίζω καλό να κοιτάξουμε και άλλε μορφέ ενέργεια και να μην μένουμε μόνο σε. Γεωθερμία όπω ε, διαφορά θερμοκρασία των ωκεανών, ε, ε, κυματική ενέργεια, παλιρροϊκή, ε, νέα τεχνολογία τώρα όσον αφορά την ε, ηλιακή, ε, solar, ε, concentrated solar power επίση. Υπάρχουν πάρα πολλέ μορφέ ενέργεια. Οπότε α μην παίρνουμε μόνο το addendum ε, σαν ε, αναφορά. Και το technical reality του Douglas είναι πολύ καλό επίση. Έχει κάποια πράγματα όπω το Bloombox. Θα, θέλα, θα θέλω κάτι εδώ πέρα να πω, World. Ε, εντάξει, σωστό, δεν, δεν ξέρω ακριβώς δηλαδή, τι γίνεται με τις ε, μορφές αυτής ενέργεια. Εγώ αυτό που θέλω να, θέλω να επαναφέρω τη συζήτηση λιγάκι στον ανταγωνισμό και στο συγκεκριμένο κοινωνικό σύστημα το οποίο υπάρχει και το οποίο προσπαθούμε να προβληματιστούμε για να δημιουργήσουμε τα εργαλεία για να ξεπεραστεί. Ε, θέλω να πω εξής, ότι νομίζω ότι είναι πολύ εντυπωσιακό το 40% του παγκόσμιου πλούτου εντός των ορίων του συγκεκριμένου είναι συγκεντρωμένο στο 10% του πληθυσμού. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδυτικό στοιχείο, το οποίο σημαίνει το εξή: ότι είναι τέτοιου είδους η κατανομή του πλούτου και των πόρων και είναι στην ιδιοκτησία ε, συγκεκριμένων τμήμα του πληθυσμού, που και μόνον αυτοί οι πόροι, εάν η διανομή τους ήταν ε, πιο δίκαιη και πιο σωστή και πιο ανάλογη, εντός των ορίων και των δυνατοτήτων τη τεχνολογία του συστήματος, έχουν την εντύπωση... Ότι μιλάμε, θα μιλάμε για μια εντελώς νέα πραγματικότητα. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να γίνει, διότι η ουσία του συστήματος είναι ακριβώς η συγκεκριμένη κατανομή του πλούτου η οποία υπάρχει. Η ουσία του συστήματος είναι ο ανταγωνισμός και ο ένας να βγάλει το μάτι τα λουνούκι μια εταιρεία να συγκεντρώσει περισσότερο πλούτο από την άλλη. Θέλω να πω ότι ήδη ε, ο πλούτος που υπάρχει υπε, ε, επαρκεί και αν... Ας μην επαναλαμβάνομαι, καταλαβαίνεις τι πω. Οπότε, για να συμπληρώσω, ήθελα να πω ότι ο τον των πόρων αυτών σε αυτό, το, σε αυτό το στόχο που είπες. Θεωρώ ότι είναι, είναι κατά το ίμιση το πρόβλημα και το άλλο μισό. Είναι τεράστια σπατάλη που γίνεται στους πόρους αυτούς. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου σε αυτό. Άρα... Επέτρεψε μου πω ότι να συμπληρώσκατε σε αυτό. Θα συμφωνήσω και εγώ σε αυτό με τον Βάρελ. Ε, υπάρχει μια έρευνα η οποία έχει γίνει και λίγο ότι χρησιμοποιούμε. Ε, μια μισή φορά τον πλανήτη γη, νομίζω ότι του πόρτε του πλανήτη γη και δεν προλαβαίνει να του αναπληρώσει με του ε, τρέχοντε ρυθμού. Οπότε ουσιαστικά γι' αυτό και ένα από τους του στόχου του κίνηματο είναι να αλλάξει το σύστημα αξιών και να, ε, να βάλει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα μέσα στι διαδικασίε. Γενικότερα διαχείριση ενέργεια και πόρων, ούτω ώστε να ε, ε, έχουμε μεγαλύτερη, πολύ λιγότερη παράλληλη. Ασφαλώ, η σπατάλη είναι ένα τεράστιο θέμα. Οπότε αυτό έχει να κάνει με το συγκεκριμένο επίπεδο τεχνολογία το οποίο υπάρχει σήμερα και το οποίο, στο οποίο γίνεται τροχοπέδι το ίδιο το σύστημα, το χρηματοπιστωτικό. Έτσι. Και είμαι σίγουρο ότι υπάρχουν και πηγέ και μορφέ ενέργεια οι οποίε μένουν ανεκμετάλλευτε. Δεν είμαι στη θέση να απαντήσω στο κατά πόσο. Ο κόσμο θα ξέρει καλύτερα. Έτσι. Αλλά είναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Οπότε πώ αλλάζει. Την, την, τις αξίες σε ένα σύστημα το οποίο δεν προωθεί τη συνεργασία. Τι τώρα, αμάν. <laughs> oh να το ξαναπώ, το κατάλαβες. Όχι, είναι θεωρώ ένα από τα πα... εξαιρετικά δύσκολα ερωτήματα, στο οποίο δεν ξέρω αν θα μπορούσα να, να απαντήσω. Ε, αυτό που εγώ όπως φαντάζομαι τα πράγματα είναι ότι και με βάση την παρουσίαση την οποία έκανα θέλω να πω το εξή ότι εάν δοθεί διέξοδος σε, ακριβώς σε αυτό το συνεργατικό ένστικτο το τονίζω ένστικτο του ανθρώπου δηλαδή την ανάγκη του να συνεργάζεται ο μόνος τρόπος που μπορεί να γίνει σήμερα μέσα στα όρια του, του συστήματος είναι να μπορούν να υπάρχουν στις παραγωγικές μονάδες έτσι να, να, γίνεται, να γίνεται στις παραγωγικές μονάδες όποιου είδου είναι αυτή ένα είδος αυτοδιαχείρισης θεωρώ δηλαδή παράδειγμα δουλεύει σε μαγαζί έτσι, ότι γνωρίζεις πολύ καλύτερα από το αφεντικό σου τι ανάγκες έχει το, έχει το μαγαζί σου. Πιστεύω ότι εάν συνεργαστείς ή εγώ στη δική μου δουλειά, αν συνεργαστείς με τους υπόλοιπους οι οποίοι είστε στην παραγωγή θα μπορέσετε πολύ καλύτερα να φέρετε εις πέρα στο έργο το οποίο έχει ανατεθεί. Δηλαδή θέλω να πω το εξή ότι αν αρχίσει να δημιουργείται μια κουλτούρα όπου θα αρχίσουν να δημιουργούνται Παραγωγικέ μονάδε όποιε είναι αυτέ, ό,τι είναι αυτές, είτε εμπορικέ είτε βιομηχανικέ, κάτι το οποίο στην Αμερική έχει ξεκινήσει, ήδη υπάρχουν πάρα πολλοί διάφοροι από μεγάλε εταιρείε λογισμικού που έχουν, τη Silicon Valley που έχουν φύγει και έχουν δημιουργήσει δικέ εταιρείε λογισμικού μέσα σε γκαράζ, με τα χασίσια και με του σκύλους του. Και μέσα από αυτά τα γκαράζ έχουν βγει οι καλύτερε πατέρει λογισμικού, οι οποίε που υπάρχουν. Θέλω να πω ότι. Εφόσον καταλάβει ο κόσμο ότι το συνεργατικό ένστεικτο απλά δεν βρίσκει διέξοδο, έτσι και αυτό είναι, έχει να κάνει και με το κίνημά μας, αυτός πιστεύω είναι ένα, και πολύ, ένα πολύ βασικό καθήκον και του κινήματο. Ε, εφόσον βρει διέξοδο αυτή, αυτή η ανάγκη του ανθρώπου να συνεργάζεται, τότε θα δούμε μια πραγματικά παγκόσμια αλλαγή, αρχήν να το καταλάβει ο ανθρώπος. Ε, ε, πώς... ε, Sorry, να, να κάνω μια, μια ερώτηση. Ε, μέσα σε αυτή, πάνω σε αυτό, Κλεάρκερ. Ναι, ε, ναι, ναι, α, ναι σ πάνω σε αυτό θα τον ρωτήσω. Με, πάνω στις έρευνες που έκανες για, τη, για την παρουσίαση, ε, ποιος είναι ο ρόλος της πληροφόρησης σε ένα είδος, σε είδο, όπως ο άνθρωπος όπου, είναι, όπου η συνεργασία συναντάται πρώτη από, το, από τον ανταγωνισμό. Δεν καταλάβα το ερώτημα ακριβώς. Έφερα ένα παράδειγμα. Αυτό το παράδειγμα που είπα για τη Silicon Valley. Ποια ε, μου. Ναι, ναι. Α, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η πληροφόρηση παράδειγμα που, κάν, που, που κάνει το, το κίνημα, κατά πόσο μπορεί να αλλάξει την, το, το ανταγωνιστικό σύστημα στο οποίο είμαστε. Με ρωτάς λοιπόν για τη γνώμη μου, εάν το transmission plan του κινήματο είναι κατά τη γνώμη μου το πιο, θα είναι το πιο αποτελεσματικό. Αυτό δεν με Η ε, Ειδικότερα το πρώτο μέρος του transition plan που είχε ήδη αρχίσει και είναι ρε παιδί μου το zeitgeist movement το οποίο διαδίδει τα tenets, τις, ε, τις αξίες, αυτού, αυτό το, τη, συνεργα, τη συνεργασία, τη συνεισφορά. Ε, α, αυτό που σε ρωτάω ρε παιδί μου είναι άμα είδες κάπου στην έρευνα κατά πόσο η πληροφόρηση μπορεί να αλλάξει το το σύστημα αξιών από ένα από κάποιο σε κάποιο άλλο. Θα σου απαντήσω όχι σε σχέση με την πληροφόρηση την τελευταία που είχα και σε σχέση με την παρουσίασή μου αλλά γενικότερα με αυτά που, με αυτά που γνωρίζω. Ε, πιστεύω ότι αυτό που κάνει το κίνημα το οποίο αυτό προσδιορίζεται ω κίνημα αφύπνιση και προβληματισμού στην παρούσα είναι εξαιρετικά χρήσιμο αλλά ότι δεν είναι αρκετό. Αυτή είναι η γνώμη μου. Το πότε θα πρέπει να περάσει σε πιο επιθετικές και σε πιο ριζοσπαστικέ κινήσει, το κίνημα αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είμαι εγώ αρμόδιο να το, να το κρίνω. Απλώ θεωρώ και συμφωνώ απόλυτα με τη θέση του κινήματο που αυτοπροσδιορίζεται ω ένα κίνημα το οποίο η προσπάθειά του είναι να αφυπνίσει στην παρούσα, να αφυπνίσει συνειδήσει. Αυτό μπορώ να σου πω. Απλώ πιστεύω ότι στην εξέλιξή του, θα, εφόσον αυτή η αφύπνιση αρχίσει και λαμβάνει μεγαλύτερε διαστάσει, τότε θα αρχίσει. Να να δημιουργούνται και άλλα δεδομένα τα οποία αναγκαστικά θα ακολουθηθεί μια πιο επιθετική. Τώρα είναι πολύ άορη αυτό που λέω: επιθετική στρατηγική, αλλά νομίζω ότι είναι νομοτέλεια. Δηλαδή, αναγκαστικά θα γίνει κάποια στιγμή στο μέλλον. Ναι, θα περάσει. Θα περάσει. Θα περάσει. Θα ήθελα να πω λιγάκι για το transition plan, επειδή έχω ακούσει κατά καιρού να για transition plan. Του τύπου πώ θα είναι το transition plan, και αν είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι το άλλο. Και εντάξει, συνήθω τα ακούω από πιο νέα μέλη ε, στο κείμενο. Η θέση μου είναι ότι το transition plan, έτσι όπω το εννοούμε, δεν είναι. Λανθασμένα θεωρείται κάτι στατικό. Εγώ το θεωρώ ότι είναι κάτι δυναμικό, ακριβώ επειδή διαμορφώνεται από την εκάστοτε κρίσιμη μάζα. Δηλαδή, μπορούμε να λέμε εμεί τώρα εδώ που είμαστε ύψοι άτομα πώ θα είναι ένα transition plan, αύριο μεθαύριο που θα γίνουμε χίλια. Ένα εκατομμύριο, πεντακόσια εκατομμύρια, οτιδήποτε, όπω είναι λογικό, θα αλλάξει. Έτσι, δεν είναι. Δεν ξέρω τι άποψη έχετε εσεί. Μου επιτρέπετε. Ε, αν μπορούμε... Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Ε, θα ήθελα να ακούσω αρκετέ απαντήσει. Έχω και εγώ ερωτήματα πάνω σε αυτό. Απλά, αν μπορούμε να μείνουμε στο topic, στο θέμα μα τη ανταγωνιστικότητα, για να κλείσουμε κάποια στιγμή με το QA. Ε, εγώ θα πω σε αυτό το σημείο ότι ε, συνδέονται όλα. Εντάξει, πιθανώ να μην είναι αυστηρά το topic, αλλά με κάποιο τρόπο συνδέονται. Δηλαδή, μιλώντας για αφύπνιση συνειδήσεις, μιλάμε σίγουρα στο να καταλάβει ο άνθρωπος το βασικό σύνθημα της, του κινήματος, που λέει ότι είμαστε όλοι ένα. Μια απλή φράση που αποτελείται από τρεις λέξεις, αλλά είναι τόσο, μα τόσο δύσκολο, πραγματικά βαθιά μέσα μας να το, να το κατανοήσουμε. Ε, δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα είναι μια μακρόχρονη διαδικασία. Συμφωνώ απόλυτα ο transition plan, στο οποίο εμπεριέχεται και αυτό που λέω ότι να αναπτυχθεί το ένστιγχο συνεργατικότητας και τη αίσθηση ότι είμαστε όλοι ένα. Θα είναι μια διαδικασία μακρόχρονη. Μακρόχρονη και αρκετά, αρκετά, δύσκολη. αρκετά δύσκολη. Και πραγματικά ναι, είναι μια δυναμική διαδικασία, δεν είναι στατική. Δεν μπορεί να μπει, να μπει σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ε, δεν είναι γραμμική, δηλαδή θα υπάρχουν πιστεύω και νομίζω και πισωγυρίσματα και, και τα λοιπά και τα λοιπά αλλά θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Κλιάρχο ότι ναι έχει αρχίσει, έχει αρχίσει ναι. Και νομίζω ότι α, θα υπάρχουν πισωγυρίσματα σε μικρή κλίμακα αλλά μακροχρόνια θα είναι εκθετική η, η εξέλιξη της. Η ενότητα δηλαδή το να, το να δει και να καταλάβει ο άλλος ότι είναι προ το ατομικό του συμφέρον το κοινωνικό συμφέρον, το να, πάνε, το να πάει μπροστά έχει να κάνει με το να πάει η κοινωνία μπροστά. Ακούγεται τόσο απλό και όμως δεν είναι, δεν, δεν μπορεί να κατανοηθεί σήμερα σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο, το οποίο βιώνουμε. Ο καθένας θεωρεί ω όρο ύπαρξή του έτσι, το πώ θα αναδειχτεί σε σχέση με τον άλλον. Έτερο προσδιορίζεται σε σχέση με τον άλλον. Ανταγωνίζεται τον άλλον, διότι έτσι λειτουργεί το σύστημα και αν... Δεν λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο το σύστημα, το ίδιο το σύστημα καταρρέει και πολλοί, και πολλοί δεν το θέλουν. Δεν το θέλουν να καταρρεύσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα από τη συνείδηση να καταλάβει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, γιατί δεν είναι έτσι. Το μεγάλο εργαλείο είναι η επιστήμη και η επιστημονική μέθοδο. Αυτό είναι το εργαλείο το οποίο μα βοηθάει και το οποίο ε, ε, αυταπόδεικτα κάποια πράγματα είναι, είναι έτσι, τουλάχιστον με το επίπεδο γνώση που έχουμε σήμερα. Τι να κάνουμε, υπάρχει συνεργατικό ένσηκτος συνεργασία. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, υπάρχει ανταγωνισμό αλλά δεν έχει δοθεί καμία διέξοδο στο ένσηκτο συνεργασία, το οποίο υπάρχει. Ε, πάνω σε αυτό που είπε πρώτη ο πλαίχος πριν, θα ήθελα να προσθέσω κάτι ότι γενικότερα βλέπουμε τώρα, ιδίω και με την εφεβρίση του ίντερνετ, κάποια πράγματα να αλλάζουν όσον αφορά την συνεργασία και τον διαμοιρασμό γενικότερα. Βλέπουμε, την δημιουργία social networks και ε, τι επιπτώσεις έχουν. Νομίζω ένα καλό παράδειγμα είναι δίνει ο Jeremy Rifkin με το σεισμό στην IT και πώς με την βοήθεια του Twitter, νομίζω, πλένει ε, πρωτοβουλία άτομα για να ε, μπορούσαμε να δούμε πού ακριβώς βρίσκονται, ε, έχουνε καταρρεύσει ε, κτίρια και κάτι τέτοιο. Δηλαδή, υπήρχε τέτοια συνεργασία ε, με τη βοήθεια της ε, τεχνολογίας. Ε, επίσης, βλέπουμε το ανοιχτό λογισμικό να περνάει και στο επίπεδο του υλικού, ε, το open source ε, software, περνάει τώρα σε open source hardware και με την βοήθεια πούμε, 3D εκτυπωτών ε, 3D εκτυπωτών μπορούμε πλέον να ε, κατασκευάζουμε πράγματα μόνιμα σε συνεργασία με το στο Υπάρχει ο Κάμερον Σινκλέρι, ένας αρχιτέκτος μας, που έχει δημιουργήσει ένα open source site στο οποίο διαμοιράζει διάφορα σχέδια αρχιτεκτονικής εφόσον κάποιος ε, καλύπτει τις κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή να αποδείξει το συγκεκριμένο μέρος που, που ζει, που, εργάζε, που, που μένει, που διαμένει, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες από τους ανθρώπους. Η δουλειά που έχει γίνει με αυτόν τον άνθρωπο και με, την, με το open source site του, που μαζεύει σχέδια καταξιωμένων αρχιτεκ, αρχιτεκτώνων, ε, έχει γίνει έργο μέσα σε δύο χρόνια, το οποίο δεν είχε κάνει ο ΟΗΕ σε 20 χρόνια. Είναι καταπληκτική η δουλειά που έχει κάνει ο άνθρωπο και θα ήταν καλό να, να παρακολουθήσει και κάποιο την ομιλία του. Είναι άλλο ένα παράδειγμα αυτό, ε, open source, ε, αρχιτεκτονικών ε, σχεδίων και γενικά λειτουργικότητας και οργονομίας. Ε, Φωτή, ε, θα ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Ε, όσον αφορά τη διαλεκτική των αντιθέσεων, δεν παράγει καινούριε ποιότητες. Ασφαλώς. Αλλά αυτό είναι ένα πάρα πολύ γενικό ερώτημα. Αν θες να το συγκεκριμένοποιήσει και να, να μου πεις σε τι ακριβώς θα ήθελες να συζητήσουμε σε σχέση με αυτό που λες, Βεβαίω να το πούμε. Έστω, έστω και γενικά δεν, δεν έχω πρόβλημα. Με την έννοια δηλαδή ότι ο ανταγωνισμός ε, παράγει πρόοδο. Αυτό είναι ο τέτορτος νομοφιλογικής. Η σύγκουση των αντίθετων παράγει νέες ποιότητε. Γι' αυτό τι θέση έχουμε. Ε, εννοείς δηλαδή... Ότι όταν υπάρχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα, έτσι ότι αυτό δίνει μια υψηλότερη σύνθεση, αυτό εννοεί, Ναι, περίπου, περίπου αυτό. Γιατί είναι αντιτιθέμενα τα συμφέροντα μα, είναι αντίθετα, είναι δράσει αντίθετες, είναι επιθυμίες αντίθετε. Παράδειγμα, η επιθυμία ειδική με την επιθυμία τη δική σου είναι απαραίτητα αντίθετη, ή σου επιβάλλεται, δημιουργείται ω αντίθεση επειδή έτσι έχει κοινωνικά διαμορφωθεί εσύ και εγώ, βέβαια. Να αντιλαμβάνομαι ότι τα συμφέροντά μα είναι αντίθετα. Σκέψου τελικά, είναι πράγματι αντίθεση, ή δεν είναι, ε, Καλά. Εγώ μιλάω γενικά και δεν μίλησα για επιθυμίε. Ναι, απλώ λέω απλώς, απλώς λέω σκέψου αν πράγματι αυτό που λε ισχύει. Δηλαδή, αν πράγματι το συμφέρον το δικό μου με το συμφέρον το δικό σου είναι αντίθετο. Και αν το να παλεύουμε ο καθένα να επιβάλλει το συμφέρον του στον άλλον, εντάξει, τελικά θα δημιουργήσει νέα σύνθεση. Δηλαδή, αν πράγματι εντάσσεται στον νόμο της διαλεκτικής. Αυτό είναι όλο το θέμα, ότι αμφισβητώ εγώ, έτσι, εάν πράγματι το συμφέρον το δικό μου με το δικό σου είναι αντίθετο, εάν είναι αντίθετο, βεβαίω και ο ανταγωνισμός θα φέρει μια νέα, μια νέα σύνθεση. Αλλά αμφιβάλλω ότι είναι αντίθετα τα συμφέροντά μα. Νομίζω ότι μας έχει επιβληθεί να θεωρούμε ότι είναι αντίθετα. Καταλαβαίνεις τι προσπαθώ να σου πω, Βαρέλε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, τότε με... Αυτό μου λες το καταλαβαίνω, αλλά δεν υπάρχει ο κίνδυνος να μείνουμε στάσιμοι με αυτό σκεπτικό. Το να δουλεύουμε σε ένα, κοινό, σε, ένα κοινό στόχο, σε ένα κοινό στόχο, με κοινό τόπο, για να ικανοποιήσουμε και το υφέρων μας, θα μας αφήσει στάσιμους. Μου επιτρέπετε. Ε, ε, έλα τάσου έλα Τάσο. Ναι, αν έχω καταλάβει σωστά την ερώτηση. Ε, Πιστεύω ότι οι ρυθμοί ανάπτυξη του Zadegeist σε παγκόσμια κλίμακα ε, δεν μας επιτρέπουν μια τέτοια ερώτηση. Και αυτό είναι γιατί, αν παρακολούθησες και στο International, που νομίζω ότι ήσουν, δεν θυμάμαι, ε, έχουν ήδη ξεκινήσει και ανεβούν καινούργια chapters. Ε, ανοίξανε δύο καινούργια, αν όχι τρία. Το Κολοβιάνο είναι το ένα, αλλά δηλαδή δεν τα θυμάμαι. Και τα Memberships ε, στα sites έχουν κυριολεκτικά Skyrocket εκτός από το ελληνικό, το οποίο δεν είμαι και τόσο σίγουρος πώς θα πάει, αλλά αν δείτε στο εξωτερικό τι γίνεται, τέλος πάντων πάμε, πάμε πάρα πάρα πολύ καλά. Οι δράσει έχουν πολλαπλασιαστεί, υπήρχαν broadcasting στα αγγλικά ραδιόφωνα πάνω στο Venus Project κτλ. τα λοιπά, πράγματα τα οποία ένα-δύο χρόνια πριν δεν θα μπορούσαμε καν να τα φανταστούμε. Και επίσης θα ήθελα να, ε, να συμπληρώσω εδώ ότι όταν αντί από το να κυνηγάς τις, τους δικού σου στόχους και απόψεις, έχεις ένα decision making το οποίο βασίζεται στην, στην επιστημονική με, μέθοδο, όπου σου λέει, παιδιά, η επιστημονική μέθοδος λέει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε αυθονία. Δεν γίνεται αλλιώ. Ε, τότε έχεις ένα, ένα κοινο, κοινό στόχο. Εκεί δεν μπορείς να έχεις ανταγωνισμό, γιατί δεν έχεις δύο διαφορετικούς στόχους. Μπορείς να έχεις πολλά, πολλ, πολλούς ανθρώπους να δουλεύουν για αυτό... Έτσι, όπου θα υπάρχουν και οι ανάλογες ιδέες, αλλά δεν βλέπω τον λόγο σε ένα μη ανταγωνιστικό σύστημα να μην συνδέονται, να μην είναι μο, μο, σαν modules η μία ιδέα πάνω στην άλλη, όπως ρε, παιδί μου, το, το open source, έτσι. Το open source software. Εγώ τώρα για τόσο μεγάλη εξηγήρωση με τα computer και το internet και αυτά, πραγματικά και το είχα αφήσει για να βιάσει, Είμαι από τους πρώτους που είχα μπει στο internet, από το 94-95, το παράτσα για καμιά δεκαετία, μετά ξαναμπήκα πάλι. Μου κάνει τρομακτική εντύπωση ότι μπορούσα να κατεβάσω προγράμματα, ότι είχα πρόσβαση open source όρους και τέτοια. Ήταν δηλαδή μια, ένα, ένα σόκα σου για μένα, ότι μπορούσα να χρησιμοποιώ προγράμματα για τα οποία δεν έχω πληρώσει. Το θεωρώ πολύ, πολύ επαναστατικό. Γι' αυτό είπα πριν ότι πράγματι... Κάτι, κάτι ξεκινάει. Δηλαδή μια νέα, όχι αυτό, ότι μπορούμε και χρησιμοποιούμε δωρεάν πράγματα και ότι έχουμε πρόσβαση σε open source, αλλά ότι έχει αρχίσει και δημιουργείται μια τέτοιου είδους αντίληψη συνεργατικότητας, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι ε, ε, να πω. Ε, πάνω σε αυτό που είπε ο Τάσος, ότι ανοίγονται καινούρια τσάρκτερ και, και έχουν το κόσμο σύγραφη δηλαδή, και έχει πάρα πολύ για εμένα προσωπικά σε ένα ευγένιο μ' αφήνουν αυτό. και γιατί με αφήνει αδιάφορο, Γιατί δεν γνωρίζουμε απόλυτα τι ποσοστό αυτών των ανθρώπων λειτουργούν απαδικά, είναι απλά ο πατή και τι ποσοστό αυτού των ανθρώπων είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι που καταλήξεστον ζαϊκέστ μέσα από την αμφισβήτηση. Νομίζω ότι όσα απλή οπαδή δεν είναι τόσο μεγάλο το, το ποσοστό όπως θα δεις να υπάρχει κάτι τέτοιο σε ένα πολιτικό κόμμα και αυτό γιατί Απ' τη μία είναι τόσο ριζοσπαστικό σε σχέση με αυτό το σύστημα, όπου μόνο άνθρωποι οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι το λιγότερο από αυτό το σύστημα ε, κοιτάνε σε εναλλακτικά πράγματα. Και δεύτερον, κάνει τόσο πολύ. Ε, κάνει, κάνει τόσο πολύ. It makes sense που λέει, έ, έτσι, όπου δηλαδή θες δεν θες, και με το να μπει, σαν περιέργεια, αρχίζει και διαβάζει τόσο πολύ που λε. ρε, ρε, σι, αυτό είναι, έτσι πάει. Ξέρω εγώ. Είναι. Makes sense. It makes sense. Κλείνω, όσον αφορά το πανδηλίκι. Καταρχά, το πανδηλίκι δεν είναι καθόλου απλό. έτσι. Και η συντριπτική πλειοψηφία των επατών δεν γνωρίζουν ότι είναι επατών. Μπαίνουν χωρί να το καταλάβουν σε μια διαδικασία να δέχονται πράγματα δεδομένα. Ακριβώ όπω κάνανε και. Και, και έξω στο σύστημα στο οποίο ζούμε. Δεν γνωρίζουν ότι είναι ο πάτη. χωρίς να το καταλάβουν που βρίσκονται σε μια κατάσταση που δέχονται πράγματα δεδομένα, δηλαδή έχουν σταματήσει την αμφισβητήση τη στιγμή που μπήκαν στο κίνημα ή που ήρθαν σε επαφή με το κίνημα, μέχρι τότε ίσως ήταν αφισβητείες. Α, ακούσαν όλα αυτά τα ωραία πράγματα, τους ακούστηκαν πολύ όμορφα Λόγια για έναν νέο κόσμο, χαρούμενο χωρί πόλεμο και όλα αυτά. Και σταματήσαν να αμφισβήτηση εκεί πέρα. Αυτό εννοώ ο Παδίλικη. Μιλάμε, μιλάμε το βαθύ ο Παδίλικη. Το βαθύ με την έννοια τη ε, ε, κοινωνική παθογένεια. Ε, νομίζω ότι λίγο από το topic. Περισσότερο ήταν το αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει αυτή η αντίθεση γενικότερα των συμφερόντων και νομίζω πολλά μοντέλα και projects ανα τον κόσμο, όπως είπαμε το ανοιχτολογισμικό, Wikipedia, Linux και άλλα. Όπω επίσης αρχίζει σιγά σιγά ακόμα και η επιστημονική κοινότητα να κοιτάει προς Open Science, όπου η πρόσβαση στα επιστημονικά περιοδικά θα είναι δωρεάν και ελεύθερη για όλους. Αρχίζει και ε, υπάρχει ένα paradigm shift με άλλα λόγια. Μάλιστα. Ε, αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, παιδιά, ε, και ο Frank και ο... Θέλετε να το. Στράτ, στρατ. στρατ Ο τρει. ε; ανταγωνισμό. Ε, νομίζω αναφέρθηκα. Είναι πολύ καλό το ερώτημα. Νομίζω ότι αναφέρθηκα πριν, πριν σε αυτό. Ότι το, το ζήτημα είναι το τι καταλαβαίνει όταν. Ε, το πώς προσεγγίζεις την έννοια του ανταγωνισμού. Ε, το περιεχόμενο δηλαδή του, του ανταγωνισμού. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εάν, δι, όπως είπα πριν, δημιουργηθεί μια ομάδα και φυγικά παίξει δίνουν κάποιες άλλες ομάδες και στο τέλος ε, κεράσουν, να σούν, δεν ξέρω εγώ, μπήρες οι, νικη, οι, οι τους ε, νικημένους, ε, τους, ε, τους νικητές, είναι μια η Υγιή μορφή η ανταγωνισμού. Το πρόβλημα είναι ότι ο ανταγωνισμός, η, η, η, η παθογένεια του ανταγωνισμού αρχίζει να αναπτύσσεται όταν μπαίνει ως μέσα κίνητρο το χρήμα. Τα χρήματα, εκείνη το ζήτημα. Δεν μπορώ σε καμιά περίπτωση να. Φα... Ναι, ναι, ναι, και όχι, μόνο. και όχι μόνο. Πιθανό να μπαίνει επειδή θέλω να σου φάω την κόμμα. α πούμε. Θε τέτοια κίνητρα, κρυφέ ατζέντε, να, να κάνει ζημιά στον άλλον. Ε, δεν μπορώ όμως να φανταστώ σε καμιά περίπτωση έναν άνθρωπο που να μην επιζητά την επιβεβαίωση για αυτά που κατόρθωσε Όχι όμως επειδή ήταν καλύτερος από τον άλλο με, ε, με αυτή την έννοια δηλαδή νομίζω ότι η λέξη ανταγωνισμό θα εξαφανιστεί στο μέλλον Το πιστεύω αυτό και θα αντικατασταθεί από, από τη λέξη ε, προσφέρω και επιβεβαιώνομαι Στο, στο κοινωνικό σύνολο προσφέρω Οτι, ε, όσον αφορά το κέρδο, καλά, εντάξει, αυτό είναι το, το αυτονόητο, Ρεπενίδη μου, και μπορεί να το καταλάβει κανεί εύκολα. Αλλά ξανααναφέροντα το παράδειγμα, δεν θυμάμαι πώ το έδωσε, ότι ξέρουμε αν παίζαμε μπάλα ζαϊτιά τη Ελλάδα με ζαϊτιά τη Ρουμανία, για παράδειγμα, δεν θα ήμασταν αντάγωνε στην Αγγλία, εφόσον δεν θα υπήρχε κάποιο κέρδο. Έτσι, δεν είχαμε άλλο κάτι από τον αγώνα αυτό. Ακόμα και ένα τέτοιο αγώνα, στο οποίο δεν θα υπήρχε χρηματικό κέρδο, θα υπήρχε το από την έννοια της ε, ηθικής ικανοποίησης. Εδώ έρχεται. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, θα πάλι θα μας έκανε ανταγωνιστικούς, έτσι. Ε, πα, πάρα πολύ σωστό. Πάρα πολύ... Οπότε τελικά, έχει, έχει σημασία έτσι, πώς ε, ακριβώς νιώθεις, όχι μόνο κριματικά, αλλά και όπως λες, πάρα πολύ σωστό δηλαδή όπως το αποθετείς, πώς, πώς νιώθεις το να ικανοποιεί ηθικά. Ε, αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, όταν λες ότι ικανοποιεί ηθικά, στην πραγματικότητα νιώθεις ικανοποίηση που έχασε, έχασε ο άλλος που ήσουν ανώτερο από τον άλλον ή απλώς διασκεδάζεις με, με μια στιγμή ε, μια, μια κατάσταση. Το ζήτημα είναι, είναι, το, είναι το περιεχόμενο. Δηλαδή ε, το να νιώθω ηθικά ικανοποιημένο και με την ευκαιρία αυτή να υποτιμώ τον άλλον ε, έτσι, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου μη όταν όμως νιώσω ηθική ικανοποίηση και εσένα σε πειράξω, ας πούμε, με μια πολύ καλή προέρεση, είναι κάτι διαφορετικό, τελείως διαφορετικό. Το θέμα είναι, δηλαδή, τελικά, πώς βιώνουμε την όλη αυτή τη σχέση με τους άλλους, του συναγωνισμού με τους άλλους. Βέβαια, είναι και το δύσκολο κομμάτι, συνόμως, καθυστικό, γιατί θα ήταν σχετικά απλό, έτσι, σχετικά απλό, να αφαιρέσουμε την ενδιατική του. έτσι, από, από παντού, ωραία. Πόσο σίγουροι είμαστε ότι, ακόμα και μετά, δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Ε, ε, κάτι... Δεν ξέρω αν είναι σίγουρο. Ε, πριν από πέντε χρόνια είχα μια εμπειρία ε, όσον αφορά ένα πρόγραμμα open-source που είναι στο Linux, το οποίο είναι, λέγεται Arduino, το οποίο είναι, κάνει πολύ κανένα λιχογράφηση και είναι σαν το Pro Tools, αν ξέρετε, από, από λιχογραφήσεις. Ε, σε αυτό το project ε, μπήκα σαν μεταφραστής της ελληνικής έκδοσης. Λοιπόν, ε, πρώτα απ' όλα, ό, ό, όταν το τελείωσα μετά από ένα χρόνο, <laughs> ήταν τόσο πολύ ωραία η, η αίσθηση. Ε, πρώτον ε, Και δε, δεύτερον, ε, σε σχόλια που δημιουργήθηκαν από από γνωστούς οι οποίοι είναι και αυτοί του χώρου και μου είπανε «Αυτό μην το κάνεις έτσι, αυτό αλλιώ. αυτό Δηλαδή, οι υποδείξει τους ε, δεν είχα κανένα άλλο λόγο, δεν, δεν, είχα, δεν είχα κανένα λόγο να τις απο, απορρίψω γιατί ε, είχαν είχ, βάση. δηλαδή ε, Πώς να το πω ρε, παιδί μου, δεν υπάρχει λόγος να είσαι ανταγωνιστικός σε θέματα τα οποία δεν επηρεάζουν την, την επιβίωσή σου. Ακριβώ αυτό είναι και το πρόβλημα. Ότι ο ανταγωνισμός σήμερα μπαίνει σε σχέση με την επιβίωση. Το θέμα. Εκεί ακριβώς δημιουργείται, δημιουργείται όλη, όλη η στρεβλότητα. Εκεί ακριβώς είναι και το, και το θέμα. Πάντως Γουάρουλε θα σου πω κάτι. Για φαντάσου ε, μια κατάσταση όπου, πάλι θα το πω, θα, να παίζει μια ομάδα με κάποια άλλη ομάδα για τη χαρά του παιχνιδιού. Να μην έχει τόσο μεγάλη σημασία το ποιο θα κερδίσει ή ποιο θα χάσει, αλλά περισσότερο να βιώνουν, να βιώνουν τη χαρά ότι παίζουν μεταξύ του. Και να προσπαθούν βέβαια να κερδίσουν, γιατί αλλιώ το παιχνίδι δεν έχει νόημα. Έτσι. Και ναι, και επιβεβαίωση με την υγεία, αλλά περισσότερο να το κάνει για το παιχνίδι, για το ίδιο το γεγονό. Και να θεωρεί κατόρθωμα έτσι, και το γεγονό ότι έπαιξε. Και ότι ένιωσε σε όλη τη διάσταση τη ύπαρξή σου το νόημα του παιχνιδιού. Καταλαβαίνε τι, τι σου λέω. Να, να δώσω ένα παράδειγμα σε αυτό που λέει ο Φώτης ε, που έχει συμβεί και συμβαίνει σε χρονικά διαστήματα: είναι τα μάτς των φίλων Ζιντάν versus φίλων Ρονάλντο που δεν έχουν κανένα τρόπο ή κανένα ανταγωνισμό και δεν παίζουν ξύλο κλαδέματα. Τον Ατάλο, τρίπλες, ε, το να άλλο κάνουν το χαίρονται γενικότερα και δεν υπάρχει ανταγωνισμό στο παιχνίδι. Να σου κάνω άλλη μια ερώτηση. Καταρχά, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο το περιεχόμενο, έτσι, δηλαδή, εγώ περιμένω να το δω κάποια στιγμή. Αλλά α το, το δούμε από την άλλη πλευρά, η ίδια η φύση του παιχνιδιού του ζευγμένου, του ποδοσφαίρου, στο οποίο από του δύο ο ένα θα κερδίσει, δηλαδή, ο ένα θα είναι αυτό που θα πάρει τη, τη δόξα. Δεν είναι η φύση η ίδια του παιχνιδιού του το οποίο είναι ανταγωνιστικό. Εγώ δεν θα το παρατηρήσω σε μικρέ ομάδε όπου παρατηρώ και εδώ στη βούλα που εργάζομαι, που δημιουργούνται κάποιε μικρέ ομάδε και παίζουν 5x5 κτλ. Εγώ βλέπω άνθρωποι οι οποίοι χαίρονται το παιχνίδι και μετά πάνε, πάνε για μπύρε. Διασκεδάσανε, πειράζουν βέβαια ο ένα τον άλλον, άμα είναι, υπάρχει νικητή και ετημένο. Και έτσι βλέπω τη, τη βλέπω όταν υπάρχει ε, η στρεβλή αμοιβή τη ε, χρηματική απολαυή. Θα, θα επιμείνω σε αυτό. Και επίση, ε, τίποτα δεν μα λέει ότι, ότι τέτοιου είδου παιχνίδια εν, δεν ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον, εάν προχωρήσουμε σε μια μη ανταγωνιστική κοινωνία. Γιατί ε, θα αλλάξουν και οι ανάγκε του κόσμου, έτσι των το, το, ανθρώπων. Καλά, εννοείται. Συ, συγγνώμη. Από καλά εννοείται, ρε, Εσύ, ακόμα και εγώ να πάω να παίξω με φίλου μου. Εννοείται πω δεν, δεν θα υπάρχει. Με την έννοια που, που έδωσε εσύ τώρα στην τελευταία σου τοποθέτηση για ανταγωνισμό, ε, εγώ μιλάω γενικά. Το, το παίρνω γενικά, το παίρνω λίγα και πιο βαθιά. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή υπάρχει ανταγωνισμό μεστολικά εδώ, ωραία, και κορυφαίοι φίλοι να είμαστε. Υπάρχει αυτό, αυτό το, το, το αίσθημα. Το αίσθημα ότι εγώ θέλω να, να κερδίσω. Ωραία, και δεν σε αφήνω να κερδίσει. Και μετά μπορούμε να πάμε για μπύρε. Αυτό είναι τη φύση του παιχνιδιού. Λοιπόν, ναι, έπρεπε εδώ πέρα να σου πω ότι. Τη φύση του παιχνιδιού εσύ και εγώ οι οποίοι έχουμε διαμορφωθεί μέσα στις συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες τις οποίες περιέγραψα και στην παρουσίαση και νομίζω ότι είναι και αυτονόητες, ευνόητες, μέσα δηλαδή σε περιβάλλον ανταγωνισμού. Όταν λέμε δηλαδή ένα οικονομικό περιβάλλον ανταγωνισμού, αυτό του είδου η λογική διαχέεται σε όλες τις κοινωνικές εκφάνσεις της ζωής, οι οποίες είναι, είναι η οικογένεια ο πατέρα σου λέει ότι πρέπει να είσαι άντρας, πρέπει να είσαι καλός μαθητής, πρέπει να είσαι το ένα, πρέπει να καταφέρεις το ένα, πρέπει να καταφέρεις το άλλο. Ε, μην μου φέρνεις παράδειγμα εσέναν και εμένα, διότι απλώς εμείς είμαστε conditioned, εμείς είμαστε διαμορφωμένοι. Και πράγματι σε αυτά που λες έχεις δίκιο και εγώ θα θέλω να σε κερδίσω και θα σε αναγορηθώ και μπορεί και να μην κοιμηθώ και το βράδυ. Το καταλαβαίνει, σου λέω. Απλά... Προσπαθούμε, προσπαθούμε εδώ πέρα να καταλάβουμε εντάξει, πώς θα είναι η κοινωνία και ο άνθρωπος του μέλοντος. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ πέρα, και εσύ και εγώ και όλοι μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορείς να φαντασείς δηλαδή, κάτι το οποίο δεν, δεν έχεις βιώσει. Δεν μπορείς να φαντασείς συναισθήματα, όπως είπα πριν, τη χαρά του παιχνιδιού, από τη σύμφωση που δεν τα έχεις βιώσει, γιατί έχεις μεγαλώσει μέσα στον ανταγωνισμό, μέσα σε μια οικογένεια που σε, σε, σε έσπρωχνε να γίνεις ανταγωνιστικό. Δεν, δεν είμαστε τα βοηλικά παράδειγματα, Γουάριλο. Ξέχνα το. Ούτε η δική μου γένια, ούτε η δική σου, όπως τη βλέπω. Έτσι. Ναι, ναι θα, σ, θα συμφωνήσω. Ναι, θα, θα, θα Πρέπει <σχε> να πάμε <σχε> κάπου στα όρια των συγγραφέων <σχε> της επιστημονικής φαντασίας, δηλαδή. Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο παράδειγμα. Απλά να φανταστούμε ότι ε, σε μια σε μη ανταγωνιστική κοινωνία μπορεί το ποδόσωρο να μην υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον σε, από, σε διάσημο, το, το πιο διάσημο άθλημα, ρε παιδί μου, το οποίο να μην προποθέτει τον ανταγωνισμό, να, να προϋποθέτει τον συναγωνισμό, ξέρω εγώ, σε κάτι ιδιαίτερο. Τι να πω, νο, νομίζω θα είναι μια πολύ ευχαριστή έκπληξη, αν ζήσουμε να, να τη δούμε αυτή. Λεγκρινά, θεωρώ πάρα πολύ δύσκολη αυτή τη συζήτηση, δηλαδή, του πώς, τι μορφή θα έχει η κοινωνία του μέλλοντος και πώς θα είναι ο άνθρωπος του μέλλοντος και πώς θα έχουν αλλάξει τα συναισθήματα και οι προτεραιότητε στο, στο μέλλον. Είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση. Δηλαδή, είναι στα όρια τη επιστημονική φαντασία, όπω είπε, κλείνε Αλλά τα, το δεδομένο πάθο είναι ότι δεν μπορούμε να πάρουμε παράδειγμα αυτά που νιώθουμε σήμερα για να, για, να το, για να προβάλλουμε το μέλλον. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι πολύ δύσκολα να τα φανταστούμε. Αυτό πιστεύω. Εγώ θα έλεγα ότι είναι αδύνατο, παιδιά, άμα το κάνουμε και το σκεφτούμε καλά. Και σε αυτό συμφωνώ. <ΣΣ> Από τη στιγμή που αλλάζει τα κίνητρα, σε ένα όνειο, έτσι, στην πριγμή αντιληπτήση, σε έναν άνθρωπο, κοιτάξει, μπορεί να πέσει σε κάποιες υποθέσεις μέσα, αλλά ουσιαστικά δεν μπορείς να φανταστείς πώς θα αλλάξει ο άνθρωπος αυτό συνειδησιακά πώς θα αλλάξει. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Εδώ θα ήθελα να... τώρα μόλις θυμήθηκα ένα επεισόδιο του Star Trek The Next Generation, όπου όσο και αν σας φανεί αστείο, επειδή η κοινωνία που περιγράφεται δεν είχε ανταγωνισμό, Η οι άνθρωποι είχαν ατομικά αθλήματα, δηλαδή ατο, ατομικά, ατομικές, κάνανε γυμναστική ατομικά πρώτον και ομαδικά ε, κάνανε κάποιου είδους, ένα από τα αθλήματα έτσι, ήταν κάποιου είδους ε, εξερεύνηση και survival σε δάση και τέτοια πράγματα όπου υπήρχε συνεργασία. Δεν υπήρχε ανταγωνισμός ποιος θα φτάσει πρώτο κάπου. Δεν υπήρχε καν κάτι τέτοιο. Έτσι. Υπήρχε παιδί μου που μπορεί να κάνανε trekking, να running και τέτοια πράγματα. Σε ένα δύσβατο περιβάλλον, με αλληλοβοήθεια, είχαν σκηνέ, τα βράδια κατασκευάστηκαν και τέτοια πράγματα. Πολύ ενδιαφέρον, τώρα το θυμήθηκα. Νομίζω ο Φρέσκο έχει δώσει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για το τέννη του μέλλοντο. Που θα παίζει με το αντίγραφο του εαυτού σου, ένα εικονικό αντίγραφο ουσιαστικά, και ο αγώνα θα είναι για να βελτιώνεσαι εσύ. Το ναι, εδώ θα ήθελα να πω ότι, εντάξει ρε παιδιά, αυτό δεν θα, νομι, δεν θα πρέπει να ότι θα απαγορεύει το ανταγωνισμός, δηλαδή άμα θες να παίξει με ένα φίλο του τέννις και τέτοια πράγματα, αυτά, αυτά, αυτά να, να, αυτό να το πούμε. Κώστα, εάν ε, θυμάσαι ε, την πηγή μπορώ να έχω ένα link γιατί μου αρέσει από πάρα πολύ. Ε, θα πρέπει να το ψάξω αυτό, γιατί ε, το έχει πει ο Φέσκου σε καμία δύο συναντρέψεις αλλά... Θέλει, ψάξει. Οκ, okay, okay, Δεν είχομαι. Απλά μου άρεσε ιδιαίτερα. Νομίζω ήτανε στο On The Edge. Δεν θυμάμαι. Τέλος Παιδιά και Φραγκ, άμα δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, θέλετε να σταματήσουμε. Ε, μπορούμε να περάσουμε σε ανοιχτή συζήτηση. Δεν σημαίνει ότι <χε> διώχουμε τον κόσμο και το μαγαζί έκλειση, Ό,τι θέλετε. Απλώ έψαχνα, έψαχνα ένα, τον Μόντι τον Python που επειδή αυτό που είπε ο Κώστας για το τένις που θα παίζει με τον εαυτό σου, όπου είναι μια πολύ ασχ... αστεία σκηνή που κάποιο παλεύει με τον εαυτό του, <σχει> αλλά δεν μπορώ να το βρω. Ό,τι θέλετε. Γεια yeah, σου, μάγι Γεια yeah, <laughs> σου, μάγι <mági. laughs> Ελευθερία ή ελευθερία. Α, έφυγε. Ah, δεν φεύγει. <σχει> Τέλο πάνω, κλείνω κι <σχει> εγώ.